Καλό φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε. 16 Νοεμβρίου σήμερα, εκπομπή ΑΕ. Αμέσω τώρα ξεκινά. Έω τι 2.30 μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι από Δευτέρα και Παρασκευή, ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Φυσικά μέσω του RTFM στους 90,6 και μέσω του διαδικτύου μπορείτε πάντα να μας ακούτε μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής εκπομπή αε.gr Επίσης ευχαριστούμε όλους τους περιφερειακούς σταθμούς που ε, εκπέμπουν να μεταδίδουν την, ε, την εκπομπή σε Πιερία, Βόλο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Σαντορίνη έχουμε Μια ημέρα πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου σήμερα Ήδη έχουμε τα πρώτα έτσι, λαϊκά ξεσπάσματα στις εκδηλώσεις Ήταν εκεί ο υφυπουργός παιδείας πριν από λίγο Και όπως με ενημέρωσαν δημιουργήθηκε ολόκληρο σχέδιο για την αναχώρησή του Λοιπόν, αύριο είναι η μεγάλη πορεία, αύριο είναι μια ακόμη αφορμή, πολύ σημαντική για όλους μας, για το νέο μας ραντεβού. Μουσική Μουσική Μουσική Μουσική προκειμένου με την παρουσία μας, όχι να τιμήσουμε απλώς, για αυτά όλα όσα συνέβησαν το 1974 στο Πολυτεχνείο, αλλά για να πάρουμε να πάρουμε μπρός, βρε, να πάρουμε φωτιά. Δεν θα πω ειρηνικά, έχω βαρεθεί αυτή τη λέξη, να διαδηλώνουμε ειρηνικά. Αυτό τα ακούω από συναδέλφους δημοσιογράφους, ε, εργοδότες μάλλον, επιχειρηματίες που το παίζουν ε, δημοσιογράφοι και σα ενημερώνουν. Αυτό το κατεβείτε ειρηνικά στους δρόμους της Αθήνας ή στους δρόμους της πόλης. Σα ξέρετε γιατί το λένε. Γιατί φοβούνται. ξέρουν πολύ καλά ότι αν γιαουρτώνουμε τώρα τους πολιτικούς, τους προπυλακίζουμε, τους φωνάζουμε, μετά θα σταματήσουμε, θα έρθει και η σειρά τους. Δεν θα μείνουμε μόνο τους επίρουρκους πολιτικούς, αλλά στους δικαστές, στους δημοσιογράφους, μεγαλούς δημοσιογράφους, τους επιχειρηματίες που το παίζουν δημοσιογράφοι και σας Όλοι αυτοί λοιπόν αποτελούν αυτό το σύστημα, το σάπιο σύστημα, το οποίο παλεύουμε και σε τούτη εδώ την εκπομπή τουλάχιστον κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να ξεσκεπάσουμε και όλοι αυτοί βλέπουν ότι είναι λίγες ημέρες του. Παρά το γεγονός ότι σήμερα, Δημήτρη, πανηγυρίζουν ότι έρχεται η Unilever στην Ελλάδα. Δηλαδή κλείσανε τόσες επιχειρήσεις, έτσι, έχει ρημάξει όλη η αγορά και έρχεται η Unilever και πανηγυρίζουμε. Κάτσε, τι έρχεται η Unilever, εδώ ήταν η Unilever. τη λένε, σήμερα έρχεται η Unilever, λέει, θα ανοίξει Γιατί νέα. η Ελλάδα. Θα... πιανούει θα... η Unilever. Α, ναι, όχι, πρόσεξε, θα ανοίξει τώρα 110 κωδικούς. Στην Ελλάδα θα φτιάχνει Α έχει κλείσει 3560 Και θα ανοίξει 110 και κλειτώσαμε Δεν λέω εγώ πανηγυρίζουμε σήμερα όλη την ημέρα Ότι επιτέλους σε μια τέτοια εποχή Έρχεται η Unilever Λοιπόν <laughs> τι άλλο να λέμε Και μου θυμίζει η Γιώτα Ότι σήμερα 16 Νοεμβρίου θα χρεοκοπούσαμε Διότι έχουν τελειώσει τα χρήματά μας τελειώσει, αλλά ως νέα Αγία θανασία το εγάλεο είδε σημάδια στον ορίζοντα. <laughs> Ανάκαμψη το 13. Έρχονται τα χρήματα. Ναι. Έρχονται. Τα είδε, πήγε Έ... στη Μάλτα και τα είδε τα σημάδια, ενώ η Αγία θανασία τα βλέπει λίγο πάνω από το Εγγάλαιο. Και Ιγάλαιο. στον Ισί των υποτών. Ναι. Ξέρεις, εκεί είχε και, είχε και τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία με τον Θεό. Θεό. Όχι με, με την κυρία Μέρκελ, αλλά μπορούσε να το πει και έτσι. Λέγεμε και έτσι, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, ε, να πω ότι επικοινωνείται πάντα μαζί μα. εδώ που τα λέμε, δεν είναι φτιστό η Αγία Θανασία. Mm. Αν φορά σε τσεμπέρι, δεν Κοίτα, είναι φτιστό. Έχει όρεξη σήμερα, παιδιά. Αν και είχε και έχει και όρεξη. Δεν είμαι καθυστερημένο. Έξυπνο. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν. Γιατί το λες, Αν και έχει διάφορα στο μυαλό του, τέλο πάντων. Σήμερα θα Έχουμε... Θα περάσουμε καλά. Λοιπόν, ε, μας στέλνετε μηνύματα στο 54344 44 τα δικά σας μηνύματα. Ε, Γράφετε επαμ, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η εκπομπή υπάρχει, ε, αναπνέει και αγωνίζεται ε, χάρη στη δική σας υποστήριξη και χορηγεί αυτή τη εκπομπή Είσαστε εσείς. Όποιο λοιπόν θέλει να συμπαρασταθεί σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα τη εκπομπής, εκπομπή αε.gr και εκεί θα βρει έναν πολύ εύκολο τρόπο όπου μπορεί να ε, μπει στο κλαμπ των χορηγών μας. Λοιπόν, να πάω όμως να πω ότι στο στούντιο σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας, το έχουμε πει και από χθε. Έχουμε έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος μας κάνει την τιμή να έρχεται για δεύτερη φορά και τον ευχαριστούμε βέβαια. Έναν ε, πολύ καλό φίλο και νο, νομικό, τον κύριο Νίκο Κοροβέλλα. Κα, καραβέλο Καραβέλο, γιατί πάντα κάνω λάθος το επίθετο. Λοιπόν, ε, ο οποίος είναι μαζί μας και θα πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με αφορμή και το χθεσινό γεγονός με τον κύριο Φούχτελ. Όπου έχει... Φούχτελ, όπως λέμε Φούχτα. Ο... Τι χούφτωσες, τι χούφτωσες κα... Ναι Αν και έχει πολλά πλέον ξέρεις αυτό το επίθετο Έχει διακομονωθεί πάρα πολύ Εντάξει όπως και να το πούμε Μέσα Με το περκίνη, είμαστε το Με αυτό το ομαλί το ναι. Όχι κομοδινί κομοδινί είναι ο Ράιχενπαχ ε, ο... αυτό είναι έτσι κοιταξε να κάτι επειδή κινείται στην Πελοπόννησο Και ως Πρέπει στην αλλάξει. Έχουμε πολλά πορνάρια κομμωδινή. Έχουμε πολλά πουρνάρια στα παιδιά και έτσι έφτιαξε ένα, μια κόμισα, αλλά πουρνάρ. Τέλο Είναι γαλλική κουατήρα, yeah. α Είναι και... ένα περίεργο. Λοιπόν, επειδή τώρα μα προσπαθούν να μα πούνε και να μα πείσουν ότι έχουμε εκθέσει την Ελλάδα για μια ακόμη φορά, διότι οι Έλληνε χωρί αιτία και λόγο επιτίθονται σε ένα γερμανό πρόξενο. Κάνουμε και αυτά, έτσι. Εγώ λοιπόν... πιστεύω ότι πρέπει να σαν έχουμε άλλο το πολέμου. Και αντί να κάνουμε αυτό. Σήμερα, λοιπόν, άκουσα σε μια εκπομπή το εξή εξωφρενικό. Δώσαμε εξαιρετήριο στον κύριο Βένδια. Για τη χθεσινή στάση των ΜΑΤ. Σε αυτή την ιστορία, επειδή ήταν αμυντικοί, δηλαδή δεν πήγαν να συλλάβουν του αυξιόμενου εκεί, κατα... Ναι, αυτό θέλω να πω. Οπότε σήμερα παρελάβνει στα κανάλια ο κύριο Δέντια και του δίνουμε συγχαρητήρια για το πώ χειρίστηκαν τα ΜΑΤ. Ο Μπαρμπασάν του Μαπετσόου. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, Εμεί όμω τώρα. αυτό. Θα αποκαλύψουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Ναι. Έτσι, θα το πιάσουμε. Ε, στάδιο, στάδιο, για να αποδείξουμε. Αν και είπαμε κάποια πράγματα χθε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για να αποδείξουμε ότι τα ματέ mm. έπρεπε véretin... να επέμβουν και να συλλάβουν και του δημάρχου, τον δήμαρχο που ήταν εκεί και όλου του άλλου θεσμικού παράγοντε και τον κύριο Φούχτελ. Νίκο, εσύ ο νομικό, πε μα γιατί έπρεπε να τον συλλάβουν αυτό τον κύριο. Του δημάρχου βέβαια έπρεπε να συλλάβουν. Καταρχήν, να πω το εξή. Αν μου επιτρέπεται, ε, υπάρχει και έχει γραφτεί και έχει γραφτεί και στον τύπο, όχι βέβαια από τι μηνωνια Εφημερίδε. Κυρίω έχει γραφτεί από δημοσιογράφου σοβαρού που σέβονται τον εαυτό τους και που δεν εκτελούν συμβόλαια. Καθεντοίνει άνο, άνοθεν κάποιον κυρίων. Ε, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε έναν με τον οποίο συνδέομαι και με προσωπική φιλία και τον ξέρω και ο Δημήτρης, τον Περικλή τον Καπετανόπουλο στην Ελλάδα ο οποίος έχει αποκαλύψει αρκετά πράγματα και πολύ σημαντικά και η ενημέρωση αυτή για όλους μα είναι χρήσιμη. <κοί> <κοί> πράγματι συνέβη αυτό το γεγονός εχθές και πράγματι κάποια κανάλια προσπάθησαν να παρουσιάσουν το λαό, τον κόσμο, του εργαζόμενου εκεί ότι έκαναν δύο πραγίες κατά κάποιου ο οποίο, σε μπάση ήρθε προφανώ σαν τορίστα στη χώρα εδώ να δείτε του αρχαιολογικού χώρου και εμεί τον πλακώσαμε στι κλωτσίε mm. και στα γιαούρτια. Εκείνο όμω που οι κύριοι αυτοί αποσιωπούν είναι το εξή: Ότι οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι αποτελούν την αιχμή ενό βάρβαρου καπιταλιστικού τρόπου προσέγγισης και κατάχρηση τη χώρα, λαφυραγώγηση, θα έλεγα τη χώρα, ήρθαν εδώ, έστεισαν ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώ με την ανοχή ή την δουλικότητα των αρκετών δημάρχων ο ρόλος του συντελείως διαφορετικό, είναι εκλεγμένοι άρχοντες ενός τομέα που αποτελεί πυρήνα της δημοκρατίας και τον οποίο προσπαθούν ακριβώς να απαξιώσουν και να διαλύσουν ακριβώς γιατί αποτελεί ένα στοιχείο αντίστασης ε, έφτιαξαν λοιπόν προσπάθησαν λοιπόν, να στήσουν ένα, ένα συνέδριο όπου δήθεν θα μπορούσαν να συζητηθούν πράγματα για την ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκηση. Αυτό όμω που είναι, που είναι γεγονό και αληθέ είναι ότι οι κύριοι αυτοί, με τον κύριο Φούχτελ, όπω τον περιγράψατε προηγουμένω, με τα βάμμένα μαλλιά και τον χοντρό πρόσωπο, και τον άλλον, τον κύριο Ράιχμπαχ, και όλου του άλλου και τον πρόξενο τη Γερμανία, έρχονται ω ε, κατακτητέ, ω open group en Führer, δηλαδή μια περιοχή στην οποία θεωρούν εντελώ δική του. Δεν έχουν ούτε το τάκτ να, να εμφανιστούν όπω οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί με το αμανδία δίθεν του ουδέτερου έρχονται με μια επιθετικότητα άνευ προηγουμένου και προσπαθούν να εφαρμόσουν το σχέδιο τεγκρίγκρες όπως το έχουν ονομάσει πούμε, δηλαδή τις πλήρους άλωση, ε, κατασπάραξης και ελαφυραγώγησης της χώρας και ξεκινούν από την τοπική αυτοδίκηση θα μου επιτρέψετε να πω δέ το εξή για να μην πολύ εδώ υπάρχει ένα γερμανικής τελειότητος εντός εισαγωγικών σχέδιο, εδώ και καιρό. Το έχουμε ξαναπεί, έχει γραφτεί βέβαια. Χρησιμοποίησαν τον Καλλικράτη, οποίο, ο οποίος καλικράτης όρισε τις εκείνες τις περιοχές με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τις ανεξάρτητες, τις ελεύθερες, υποτίθεται ελεύθερες εντός εισαγωγικών, οι οικονομικές ζώνες, δηλαδή τις ζώνες εκείνες χαρακτήρα. Και φυσικά για να λειτουργήσει αυτό έπρεπε να διαλυθεί η τοπική αυτοδίκηση όπως την ξέραμε, όπως την γνωρίζαμε. Αυτό δηλαδή που πάει να εμφανίσουν, πάει να πετύχουν είναι, αν πετύχει δηλαδή αυτό το σχέδιο, από εδώ και πέρα να είναι τελείω διαφορετικό το δεδομένο. Ε, θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικό λαός δεν του το επιτρέψει. Και το λέω αυτό παραμονή του πολυτεχνείου, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, από τα βασικά συνθήματα το ψωμί, παιδεία, ελευθερία που αποτέλεσε και το σύμβολο και παραμένει ακόμα το σύμβολο και το μαθαίνουν τα παιδιά μα, προποθέτει χώρα, προποθέτει γη. Όταν λοιπόν αυτή εκποιείται με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο βάναυστο τρόπο, ποιο ψωμί, ποια παιδεία και ποια ελευθερία. Αφήστε δε που επίτηδες τα απαξιώνουν. Δεν θέλω να όχι, ε, ε, ε, Εγώ θέλω να δούμε λίγο. Ε, Α, για το για... των αντιδράσεων. Πέρα από των αντιδράσεων, ξέρετε, επειδή λέμε και θα πρέπει να το καταλάβει ο κόσμο, Μέχρι και ο τελευταίο πρέπει να το αντιληφθεί. Γιατί ξεκινάνε από του Δήμου οι Γερμανοί έτσι, τοπικά. Πάνε σε αυτό, δηλαδή, ξέρει, δεν το πάνε κεντρικά. Κεντρικά εννοώ. Στην... Πάνε λοιπόν τοπικά στι περιφέρειε. Το, το κάνουν εδώ και πολύ καιρό, βέβαια. Το προσπάθησαν εδώ, θα πρέπει να κάνουμε. Και πώ κάτι... είναι το σχέδιο. Ναι. Θα πρέπει να το, κάνουμε, να το κάνουμε λίγο λιανά. Δηλαδή, ναι. το προσπάθησαν, de jure. Δηλαδή, να το επιβάλλουν κεντρικά. Mm -hmm μέσω των μεταρρυθμίσεων του πρώτου και δεύτερου μνημονίου και την πίεση που ασκούσαν μέσω του... για διαφορετικές λεγόμενες μεταβολές ή αλλαγέ, όπως έλεγαν. Αυτό τι σήμαινε. Σήμαινε από τα πάνω, δε γιούρε, ας πούμε, κατατε... κατάθμιση της εθνικής επικράτειας, δόσιμο στους ειδικέ οικονομικούς. Το επιχείρησαν αυτό. Όμως, εδώ δύο σοβαροί παράγοντε. Πρώτον, το γεγονός ότι δεν μπορεί να πιστέψει ακόμη ο λαός ότι έχει χάσει τη χώρα του. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Ναι. Και άρα μένει αυτό ο σπόρος μέσα. Δηλαδή, ότι, ρε παιδιά, καθίστε. Α πούμε, εντάξει, χάσαμε το μισθό, την σύνταξη, τη δουλειά κτλ. Φεύγουν τα παιδιά μα στο εξωτερικό. Αλλά τουλάχιστον έχουμε την πατρίδα μα. Αυτό το πράγμα. Σωστά. Αυτή η αυταπάτη που έχει ο κόσμο, ακούει. Και το δεύτερο είναι ότι είναι μπάχαλο το ελληνικό κράτο. Δεν μπορεί να τα βγάλει εύκολα και είναι, εγώ το εδώ και 1,5-2 χρόνια το λέω. Ευτυχώς που, που έχουμε μπάχαλο ελληνικό κράτος, είναι πρώτη φορά που στέκεται υπέρ μας mm. το ότι είναι μπάχαλο, και έτσι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με το διοκτησιακό, δεν μπορούν να βγάλουν με τα χρηματολόγια. Γιατί φωνάζει η Μέρκελ: Χρηματολόγιο, ρε παιδιά, δεν έχετε ένα χρηματολόγιο να τελειώνουμε αυτή η ιστορία, να μεταφερθεί το διοκτησιακό, να τελειώσει. Mm. Έχεις ένα δίκαιο το οποίο, ναι, με μια δικαιοσύνη μάλλον, ναι, μεν, η οποία δεν είναι υπέρ το του πολίτη, αλλά είναι τόσο πολύ ιδέδαλη. Και τόσο προστατευτική τη ατομική ιδιοκτησία, ώστε δεν μπορεί εύκολα ο άλλο να συμπερδέψει, πλησιάζοντα η ιδιωτική. Τραγική ηρωνία, έτσι είναι τραγική νομία. Βαιτάμαστε ναι, ναι. ποτέ ότι θα μα έξω, δηλαδή θα μα έδεινε ναι. χρόνο. Ε, Αφού είναι το διαλεκτική... φέραμε. Αυτή είναι η διαλεκτική ζωή. Είναι η διαλεκτική τη ζωή και η διαλεκτική τη ιστορία, σωστών τώρα. Αυτό μπορεί να το δούμε και σε άλλε φάσει άλλων ιστορικών περιόδων πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα, όχι μόνο στην Ελλάδα Παγκοσμία. Έχουμε αυτό το βόγω. Οπότε τι σου λένε τώρα. Εάν εγώ προχωρήσω, κοίταξε, αυτή τη στιγμή ολόκληρος ο δημόσιος τομέας έχει μια άτυπη λευκή επεργία. Ο ε. δημόσιος, πάλι δεν δουλεύει. Σωστά. Και δεν δουλεύει γιατί για ποιο λόγο να δουλέψει. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν τον έχουν εξεφτιλήσει τελείως όταν στο τέλο του <και> το μισθό, <σοδέλος> το, το, το, το συνολικό <σοδέλος> πλέγμα, Όταν, δες, ναι. το, το, την απαξίωσή του, την, γιατί να δουλέψει. Όταν δεν ξέρει αν <σοδέλος> Ξέρουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλού προ τιμήν του εφοριακού, οι οποίοι πραγματικά δίνουν μάχη. Βεβαίω υπάρχει εκείνο το συνάφι, η οποία βρίσκει τώρα τον σε, σε ανάγκη τον άλλον και το δουλεύει χοντρά και το παίρνει χοντρά. Τώρα να δεις τι φακελάκια το παίρνουν Του κακομήρη του φορολογούμενου Τώρα με το καθισόντας ασυδοσία που έχουν επιβάλει Και ήταν λίγο το κράτος Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που μάχονται Και σου λέω όχι ρε φίλε γιατί να τα πληρώσεις Θα σου πω εγώ τρόπο να με τα πληρώσει Ή φύγει από εδώ υπάρχει και άτυπη λειτουργία Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες Όπου λέει εγώ δεν το κάνω Ή το κάνω με το πάσο μου. Έχουν τρελαθεί οι Γερμανοί με αυτό το πράγμα. Δεν βγάζουν άκρη. Υπάρχει κι αν μου επιτρέπετε και μια ενστικτόδη και βεβαίω συνειδητή αντίδραση του κόσμου γιατί καταλαβαίνει ότι όλο αυτό το, όλη αυτή η επίθεση για να μπορέσει να πετύχει πρέπει να συνδυαστεί με την καταβαράθρωση του μισθού αλλά και τη ίδια τη ύπαρξη των εργαζομένων. Δεν συζητώ μόνο ότι δηλαδή, όλη, όλη αυτή η ιστορία είναι μια μάχη συνέχεια μεταξύ του κεφαλαίου και τη εργασία. Εδώ θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχει και μια Πιο συγκεκριμένη έτσι, εχμή στο θέμα. Δεν μπορεί να το στήσει αυτό το παιχνίδι, εάν δεν ελέγξει και το ζήτημα της εργασία. Γι' αυτό και εφαρμόζουν του νόμου, μάλλον κατ' εφαρμογή των μνημονίων. Εκείνο πάλι που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι και έχει μάλιστα τεθεί και από κάποιον, κάποια βουλευτή των ανεξάρτητων Ελλήνων, με αφορμή ένα δημοσίευμα πάλι του προηγούμενου, του αναφερθέντο δημοσιογράφου, του του, του Καπετανόπουλου, με βάση ποια. Διακρατική συμφωνία, με, με βάση ποια σύμβαση ο Φούχτελ και ο κάθε Φούχτελ έρχεται εδώ στην Ελλάδα και παρακάμπτοντα κυβερνητικού παράγοντε, έρχεται σε επαφή απευθεία με δημάρχου. Mm. Αυτό mm. έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Δεν είναι μόνο το συνέδριο, έχει καταγγελθεί ότι σε ξενοδοχεία συναντιόντουσαν με 28 mm. δημάρχου. Mm. Νομίζω η Λέκτρα Παλάς δεν το θυμάμαι, δεν είμαι πολύ σημασία. Και τα ονόματα mm. τους και τα λοιπά. Και με βάση ποια συμφωνία, με ποιο δικαίωμα δηλαδή, φανταστείτε ένα Έλληνα υπουργό να πηγαίνει στη Γερμανία να παρακάμπτει κυβερνητικού παράγοντε Γερμανού και να συζητάει με δημάρχου πώ θα οργανώσουν τη γερμανική δίκηση. Δηλαδή θα φαινόταν αυτό λοιπόν, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, ο υπουργό έδωσε, στην... έδωσε στην βουλευτή όχι τη συμφωνία που είχε ζητηθεί, αλλά το δελτίο τύπου όπου έλεγε ότι υπάρχει συμφωνία. Αυτή λοιπόν προφανώ η συμφωνία. Η... Προσπαθεί να γίνει η υλοποίησή τη, η οποία υπεγράφει μεταξύ τη Μέρκελ και του Παπανδρέου το 2010, νομίζω ότι ναι, οποία όμω δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ποτέ. πουθενά, παρότι τη ζήτησε Έλληνα Ελληνίδα βουλευτή και δεν έχει δοθεί. Αν δηλαδή γίνονται πράγματα χωρί την ενημέρωση ούτε καν του ίδιου του Κοινοβουλίου, δεν μιλούμε για τον λαό. Τον οποίο προσπαθούν να τον απομονώσουν τελείω από κάθε πηγή γνώση. Επιπλέον και θα ήθελα να τελειώσω αυτή τη φάση με το εξή. Όπω πολύ σωστά είπε ο Δημήτρη, αυτό ακριβώ το μπάχαλο εντό εισαγωγικών έχει βοηθήσει ώστε να μην μπορούν να υλοποιήσουν οι Γερμανοί, γενικά το γερμανικό επιθετικό κεφάλαιο, τα σχέδιά του στην Ελλάδα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Και βέβαια ξέρουν πολύ καλά ότι χτυπώντα την τοπική αυτοδίκηση, την κεντρική δίκηση την ελέγχουν. Την τοπική αυτοδίκηση όμω, υπάρχει πολυδιάσπαση και για να υλοποιηθούν όλε αυτέ τα προγράμματα, δηλαδή λαφυραγώγηση, πρέπει να ελέγξουν του δημάρχου και όχι μόνο τους Δημάρχους, αλλά και αυτού που θα γίνουν Δήμαρχοι ενδεχομένως μετά, ναι, ναι. να φτιάξουν δηλαδή το κλίμα εκείνο της αποδοχή. ότι λάτε βρε, παιδιά εδώ και θα ήθελα να διαβάσω, άν μου επιτρέπετε την δήλωση που έκανε ο κύριος αυτός ο χοντρός ο Φούχτελ που είπε το εξή: Εκτό από το ότι οι χίλιοι Γερμανοί ήσουν Τρει ναι, Με το προσωπικό που διαθέτει η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει, αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφεί αρμοδιότητε ώστε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με παραγωγικό τρόπο. Για να λειτουργήσει η οικονομία απαιτούνται σωστέ διοικητικέ δομέ. Αυτέ είναι και η καλύτερη εγγύηση για να προχωρήσει μια αναπτυξιακή πολιτική. Δηλαδή στην ουσία, μπροστά στον Υπουργό, τον Έλληνα, τον Στυλιανίδη, επέκρινε τον τρόπο που το ελληνικό κράτο ακόμα και αν το ελληνικό κράτος δεν είναι οργανωμένο σωστά με ποιο δικαίωμα έρχεται ένας υφυπουργό, ένας παράγοντας πολιτικός της Γερμανίας με ποιος του δίνει το νομικό έρισμα άστο το ηθικό, το νομικό έρισμα να έρχεται εδώ και να μπροστά στον υπουργό το οποίος σιωπά να του λέει πως θα οργανώσει και ότι πρέπει να φύγουν και δλ. και βλέπουμε και το φαινόμενο το περίπου και υπουργό ο κύριος Μανιτάκης να συζητάει ακόμα αν θα δώσει του καταλόγου. Δηλαδή, όπω παλιά την εποχή τη κατοχή, ο Δημήτρη ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, έπαιρναν από το μεταξικό καθεστώ ποιοι ήταν αριστεροί, <Τι> ποιοι ήταν <σχεδί》>. κολληνοί και του έδιναν στις, στην τότε διοίκηση <Σσχεδί》>. ακριβώ για να εκτελεστούν ή να είναι από αυτού που θα εκτελεστούν ή, ή που θα πάνε στα, στα τόπεδα εργασία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα. Και μάλιστα, έχω την εξουσιοδότηση του συγκεκριμένου δημοσιογράφου να πω και εκτό από αυτού του πρώτου, ο Μανιτάκη και μάλιστα θα δημοσιευτεί αύριο, ο Μανιδάκης θα δώσει και άλλους καταλόγους ακόμα. Επειδή οι δήμαρχοι αρνούνται, δίνουν το σύνολο των συγκεκριμένων ιδιωτικού δικαίου. Οι δήμαρχοι θα δίνουν αυτού που εξαιρούνται. Και τα λόγους τι καταλόγουσαμε, Ποιοι οι συγκεκριμένοι ονομαστικά υπάλληλοι είναι από αυτού οι οποίοι θα φύγουν. Αχ, μάλιστα. Θέλει και τα ονόματα η το Γερμανία. το δίνει στο φούχτα, δηλαδή. ναι. ναι. Αντί να το... επειδή οι Δήμοι δεν το δίνουν κάποιοι Δήμοι... Δεν το δίνουν, δίνουν λοιπόν συνολικά τώρα. Γιατί οι Δήμοι θα δώσουν αυτούς που εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη από ρύθμιση. Τη συγκεκριμένη οι Δήμαρχοι μέχρι στιγμή τουλάχιστον, επειδή φοβούνται από ότι καταλαβαίνουν. Mm. Άλλοι γιατί το, Υπάρχουν το, το νιώθουν... Υπάρχουν πόλεις, έτσι, Άλλοι επειδή yeah, το yeah, πιστεύουν, πορεώ, πόλεις, έτσι, ναι, δεν και είναι ναι. πόρες πόλεις, το Λέγει... κεφάλι του, το πολιτικό Μα είναι... κεφάλι του. Το όχι, είναι και το φυσικό φύ... κεφάλι του. Ενίοτε και αυτό. Δεν είναι ο πολιτικό ο βουλευτή που είναι κάπου αλλού. Ε, και βέβαια. Βέβαια. Με κάλυνε 10 βράβου. Έτσι. Είναι στο... τώρα ο δήμαρχο, α πούμε, Λουτρακίου. Κινείται κάθε μέρα εκεί στου δρόμου. Πώ θα δώσει τη λίστα ή πώ θα κάνει αυτά που του λέμε. Λέει του προγραφέντε. Και αυτό το φοβερό και γι' αυτό πολύ ορθά αντιδρούν όλοι οι εργαζόμενοι. Ακόμα και αν στο συγκεκριμένο Δήμο δεν υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να είναι συνολική γιατί εφόσον ανοίξει το πουλόβερ over αμέσω μετά ξυλώνεται για όλου. Ο κύριο Μεντάκη λοιπόν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι βέβαια συνταγματολόγο. Να, να δίνει τι λίστε. Συνταγματολόγο και μάλιστα αριστερό. Αριστερό και αυτό. Είναι και αυτό ο οποίο είναι που κλέμε την άλλη μέρα τη υπογραφή μα. Άκουσα μια πολύ ωραία βέβαια ε, δήλωση σε κάποια εκπομπή ε, επειδή ο Ρουπακιώτη με τον οποίο συνδέαμε και με φιλία, και έχω απογοητευτεί με αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία, ή μάλλον έχει σημασία. Ε, είπε ότι μα έχουν πατήσει στο λαιμό. Ένα λοιπόν ακροατή που το άκουσα, δεν θυμάμαι σε πια τώρα, είπε ότι για να σε πατήσουν στο λαιμό πρέπει να σκύψει. Ήταν πάρα πολύ σωστό πραγματικά αυτό. Mm. Για να μπορέσουν δεν να σπατήσουν δηλαδή, δηλαδή, το λαιμό, ναι. πρέπει ή να σε ρίξουν ή να σκύψει η ίδιο. Σωστό. σωστό. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το τι ακριβώ κάνουν εδώ πέρα δεν είναι απλά μια αρπακτική πολιτική που έχει να κάνει με τη λαφυραγώγηση της χώρας. Αυτό βεβαίως υπάρχει, μόνο ο κύριο Τσίπρας δεν το βλέπει, ο οποίος ακόμη ασχολείται με το να... στο CNN μόλις πριν δύο μέρες, ζήτησε νέο σχέδιο Marshall και διεθνή συνδιάσκεψη του 53. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί στο CNN γιαούρτι φαίνεται, δεν, δεν, δεν δικαιολογείται. Το ίδιο πράγμα ζητάει και ο κύριο Τατούλης, ο οποίος ζητάει ένα νέο διελ, και τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή ε, ε, Ομοσπονδία Περιφερειών. Πάντα κράτη, πάντα έθνη, πάνε λαοί. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε γιατί ζητάει και ο κύριο Τσίπρα σχέδιο Μάρσαλ. Τούχη έχει αντιληφθεί, ή τέλο πάντων, δύο πράγματα. Ή δεν ξέρει τι λέει, του είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Γιατί το σχέδιο Μάρσαλ είναι η απαρχή απο, απο, αμερικανική για το σχεδιο μαρσαλ ειναι η απαρχη αμερικανικη απεικιοποιηση τη Ευρώπη. Αφενό, μάλιστα η Γαλλία το απέρριψε ακριβώ γιατί είχε ω βασική προπόθεση την άσκηση μερική κυριαρχία στη χώρα. Της, υπήρχε μεγάλη ιστορία, ο ίδιο ο Ντεγκόλ σήκωσε την ιστορία πέρα από την Γαλλική Αριστερά προ τη μνήμη την εποχή εκείνη και περισσότερο το Σοσιαλιστικό Κόμμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα τη εποχή τη Γαλλική διότι λόγω σταλληνικών επιρροών και σταλληνικών συμφωνιών με του Αμερικανού και του Βρετανού οι άλλοι Κομμουνιστέ έκαναν πίσω σε αυτό το πράγμα και υποστήριξαν την προεδρία De Gaulle απέναντι στο γαλλικό στην πρόταση γαλλικού συντάγματος που πρότειναν οι σοσιαλιστές Μπλουμ τότε που βγήκε από το, από το κίνημα αντίσταση. και που ήταν πραγματικά δημοκρατικό και δεν ήταν αυτό το προεδρικό συγκεντρωτικό μοντέλο που επέβαλε ο De Gaulle. αυτό είναι παρονοιχεία της ιστορίας που λέμε λοιπόν για να δούμε πώς αλλάζουν τα πράγματα και πώς ε, τελικά έρθουμε όμως ξανά στα ίδια μα δεν είναι και τραγικό σήμερα <ΣΣ> να επικαλούμαστε την, το, τον το ίδιο ορισμό αυτόν που είπε ο Τσίπρας δηλαδή ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο Μάρσελ είναι δηλαδή, είναι απίστατο, δηλαδή είναι ξυπνάει στις μνήμες Καθενό που στοιχειοδός γνωρίζει την ιστορία και τι έγινε τι ακριβώς ήταν αυτό μα για μας το σχέδιο Μάρσελ ήταν η χειρότερη εκδοχή ήταν συνδέεται με τον εφήλιο πόλεμο Έτσι. Έτσι. Για να επιβληθεί το σχέδιο Μάρσελ σε εμά χρειάστηκε φίλιο πόλεμο, φίλιο παραγμό. Αυτό είναι το προσδοκούμενο. Γιατί φοβάμαι ότι αυτό είναι. Γιατί αν υπάρξει αυτή η κυβέρνηση αριστερά, ποτέ μισώσει, θα απολωθεί η κατάσταση τόσο πολύ που θα δημιουργήσουν οι κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Μόνο που δεν θα είναι ένα εμφύλιο όπω τότε, που τέλο πάντων λίγο πολύ, τουλάχιστον πολιτικό που ήταν σαφή τα όρια. Δηλαδή κάποιοι παλεύαν για την ανεξαρτησία τη χώρα η ιδρυτική κυριαρχία, έστω και στραβλάστρε, ε, στραβά και ανάποδα, έτσι, αλλά ήταν κυρίαρχα τα αιτήματα αυτά και κάποια ήταν οι ξενοδούλοι. Το ομονορχωστικό καθεστώς του προτεκτοράτου, του κράτου πιο ρηφόη που λέγανε την εποχή, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι ακριβώς θα είναι, φύλαρχοι, ακροδεξιοί και ροζουλί ή κοκκινοσκουφίτσες τη αριστερά. Αυτοί θα είναι. Και θα σφαγεί ο κόσμο για το δικό του και μέρη για τη δική τους νομοποίηση και όταν έρχεται και λέει ο άλλος ας πούμε αυτό πράγμα και το λέει στο CNN και το λέει συνδιάσκεψη του 1953 όπου δεν υπάρχει μελέτη που έχει γραφτεί για το ζήτημα αυτό που να μην λέει πόσο κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων δικαίου αποτέλεσε η διεθνής διεσχέδιασκεψη του 53 γιατί τότε ήταν α, οικουμενικό το αίτημα που πήγαζε από τη συνθήκη από τη σύνοδο του Σαφρασκό που είτε δημιούργησε τον Νόγαιε, η το αίτημα τη διαγραφή των προπολεμικών χρεών. Και τι λέγανε και τι, λέ, τι κάναμε οι Αμερικανοί. Επειδή είχαν πολλά ομόλογα στα χέρια του γερμανικά, ταυτόχρονα και πολλέ μετοχέ γερμανικών επιχειρήσεων που δεν έξαν τίποτα πολύ εάν διέγραφαν τα χρέη οι Γερμανοί ή αν χαρίζουν τα, τα γερμανικά χρέη, τι κάνανε Πήγανε στη συνδιάσκευση και ενώ με αντάλαγμα με ψηλικό τη μείωση του χρέου που δεν το φορτώθηκαν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, αλλά τα προτεκτοράτα τους, οι άλλε 20, 20 χώρε που συμμετείχαν σε συνδιάσκεψη, απέκτησαν τα ομόλογα, τα γερμανικά ομόλογα και οι μετοχές αξία. Το οικόνομισ τη εποχή αμέσω μετά το κλείσιμο της συνδιάσκεψη ζητοκραυγάζει για την αξία που απέκτησαν στι αγορέ κεφαλαίου τα γερμανικά ομόλογα και οι μετοχέ των γερμανικών επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι τρελό να το σκεφτείς ότι αυτό απλασάρεται ως λύση. Και το χειρότερο από όλα δεν είναι αυτό. Είναι ότι με τη συνδιάσκεψη του 1953 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της συνέχειας του χιτλερικού κράτους με το κράτος του Αντενάουαρ, δηλαδή του, της Διδικής Γερμανίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ενώ υπήρχε ένα ολόκληρο κίνημα συμπεριλαμβάνουμε βέβαια στις γερμανικές λακές μαγαδές που έτσι αλλιώ είχε κάνει την τομή της. Έτσι. αλλά και μέσα όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις στην δική Γερμανία, Γερμανία απαιτούσαν την, το σπάσιμο της κρατικής συνέχειας με τη χιτλεργική Γερμανία για, για ευνόητους λόγους οι σύμμαχοι οι οποίοι ήταν κατακτητές και λειτουργούσαν ως κατακτητές με τη συνθήκη της βόνη το 1951 και την συνθήκη περιρύθμισης χρεών του 1953 καθόρισαν ότι το δυτικό κράτος είναι η συνέχεια και διάδοχος του χιτινλικού κράτους. Και έτσι αθωώθηκαν όλο το ναζιστικό απαράτ το οποίο το ενσωμάτωσαν στο νέο γερμανικό κράτος και βεβαίως δεν μπήκαν τα δημοκρατικά αιτήματα του γερμανικού λαού που χτυπώντας ενδιαλυόμενος ο ναζισμός υπήρχε αυτά τα δημοκρατικά αιτήματα όπως για παραδείγμα ένα νέο δημοκρατικό συντάγμα. Η αποκατάσταση κυριαρχίας του λαού. Όλα αυτά τα πράγματα, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Και αυτοί οι τύποι οι ανεκδιήγητοι που θεωρούν τον εαυτό του αριστερό εμφανίζουν σήμερα. Καλά, ο κύριο Σίμα μπορεί να μην ξέρει, δεν είναι υποχρεωμένο. Το, το δέχομαι εγώ αυτό. Δεν έχει ανθρώπου, δεν προσέχει ποιου ανθρώπου ακούει. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν γίνει συμβεί δύο πράγματα. Ή κάποιοι του περιβάλλοντο, το, περιβάλλον, το του ξέρω ορισμένου από αυτού πόσο είναι ξεκινώντα από τον κύριο Ραγασάκη, φτάντα με τον κύριο Σταθάκη και τον Μιλιό. Κάπου διάβασαν στι μη κυβερνητικέ οργανώσει αυτέ που ασχολούνται με το, το χρέο του του κόσμου, οι οποίε παίρνουν χοντρά λεφτά από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που σπονσάει ο ΟΗΕ, μόνο και μόνο για να παίξουν άλλο παιχνίδι. Λοιπόν, διάβασαν κάπου αυτέ τι ανοησίε που γράφουν ότι η συνδιάσκεψη του 1953 αποτελεί διέξοδο για το ζήτημα του χρέου τη Λατινική Αμερική που το έχουν απορρίψει όλοι. Οι αναλυτές, όλοι οι ηγέτες, όλα τα δημοκρατικά κινήματα, όλα τα κινήματα της Λατινικής Αμερικής το έχουν απορρίψει αυτό το πράγμα. Εντάξει λοιπόν, το διάβασαν κάπου, εντάξει ωραία και το πετάμε. Μήπως θα κληθούμε να το λύσουμε? Το πετάμε και εμείς και ο πιο πάρει ο χάρος. Έτσι αλλιώς τη Λάρκο πήγε και είπε για τον εθνικό πλούτο και την υπεράσπιση του εθνικού πλούτου. Ρε και αρατά, άμα, δεν... άμα βάζεις το ζήτημα του εθνικού πλούτου, πρέπει να βάζει το ζήτημα της ανεξαρτησίας. Πώς υπεράσπισης το εθνικό πλούτο χωρίς και το, μέχρι να καταλάβει ο κόσμος ότι το, τον δουλέψει κι αυτός, εμείς τη δουλειά θα την έχουμε κάνει. Ε, και το ο δεύτερο... Και μετά ο κύριος Τσίπρας το μόνο που αναφέρει είναι ότι όταν θα γίνει κυβένηση, με ένα νομοσχέδιο θα ανατρέψει όλα αυτά τα μέτρα. Άρα, δεν τον ενδιαφέρεται. Ξέρετε, κάναμε να βόμαστε, εγώ. Όταν είμαστε πιτσιρικάδες, 15-15 χρονών και θέλαμε να δουλέψουμε κάποιον, δηλαδή όταν ακούγαμε ένα πράγμα το οποίο ήταν εξυπερνούσε τα ό Φτύναμε την παλάμη, τη σηκώναμε ψ, ψηλά Σε και α. περιμέναμε λίγο. Και μετά αρχίζαμε να γελάμε. Το... το υπονοούμενο και... είναι ότι έπεφτε, και... γλιστρούσε μέχρι και... τη, τη... τη μασχάλη και αυτό μα δημιουργούσε τε, τάση προ γέλιο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουμε δηλαδή, στι προτάσει Τσίπρα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Το χειρότερο όμω δεν είναι αυτό. Το χειρότερο δεν είναι να έχει αγράμματο πολιτικά και οικονομικά φυσικά. Οι οποίοι δεν διαβάζουν του ξέρω από την εποχή σου λέω από παλιά. Το πόσο γραμματιζούμενοι είναι λοιπόν, και το πόσο ασχολούνται με την ουσία των ζητημάτων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το χειρότερο από όλα είναι, είναι η άλλη πιθανότητα να έχουν αποκτήσει Αμερικανού σύμβουλου. Mm -hmm. Και οι Αμερικανοί σύμβουλοι θέλουν όντω, πάση θυσία, ένα νιου ντιλ για την Ευρώπη. Θέλουν <συμπή> <συμπή> όντω, <συμπή> βεβαίω, διάσκεψη για το ευρωπαϊκό χρέο. Το τονίζουν όταν. Γι' αυτό και το CNN έκανε την πάσα στο τζίμπρα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι εδώ. Όμως, είναι ότι βεβαίως ε, υπάρχουν τρία λόμπι στην Ελλάδα πλέον που διαμορφώνονται το λόμπι του ευρώ που είναι σαφές ποιος είναι και τα λίπα, έτσι. είναι ο, ο Φούχτελ και όλο το σύνοδευμα. λοιπόν Υπάρχει το υποτιθέμενο λόμπι της δραχμής που είναι ο, ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος ο μικρόμεσαίος αυτός δηλαδή που πλήττεται από το ευρώ και συνθλίβεται και από τη χρεοκομπία του και έχει και ένα διαμορφούμενο νέο λόμπι, το λόμπι του δουλαρίου. Το οποίο προτίστος ηγείται ο κύριο Τσίπρα, ακολουθεί μέν, από πίσω ο κύριο Καρότο, ο κύριο Καμμένο. Λοιπόν, και, από, και, συνοθι, και συνο, συνοστίζονται γύρω από την παπαγαλία των προτάσεων Αμερικής. Mm -hmm. Λοιπόν, εγώ λέω το εξή απλό πράγμα. Λέω, επειδή ξαναγεννιούνται τα κόμματα όπω ήταν την εποχή μέχρι και το 62, την έξωση, έξωση του Γόθονα, το αγγλικό ή το γαλλικό, το ρωσικό το χάνεσαι τρύψει νωρίτερα, διότι εκείνη και διαλεκτική τη ζωή, τη διαλεκτική τη ιστορίας που λέγαμε προηγουμένω, πώ γίνεται ένα ρώσικο, το πιο απολυταρχικό ε, κράτο τη Ευρώπη να λειτουργεί απελευθερωτικά για την Ελλάδα, γιατί μόνο η επίδαση τη Ρωσία λειτουργούσε απελευθερωτικά για την Ελλάδα, διότι συνέπειταν τα συμφέροντα τη εποχή, έτσι. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν το ρώσικο κόμμα ήταν ταυτισμένο λίγο πολύ με τι εθνικοπεριοθεωτικέ διεκδικήσει ενό λαού που ήταν σε αγώνα και επανάσταση, Γι αυτό το διέλυσαν νωρί, πάρα πολύ νωρί. Ε, μετά ακριβώ τη δολοφονία του Καποδιστέα. Και έτσι είχε μείνει το Αγγλικό και το Γαλλικό Κόμμα. Έτσι λοιπόν, δημιουργείται τώρα το Γερμανικό και το Αμερικανικό Κόμμα στην Ελλάδα και πάνε να διεκδικήσουν εξουσία. Λέω να του θυσπάσουμε εμεί. Λέω να φτιάξουμε το Λαϊκό Κόμμα. Όχι ότι έχω υψανάρει Λέω το λαϊκό μέτωπο ας πούμε Όχι της κυρίας Παπαρίγα Γιατί από ό,τι φαίνεται η κυρία Παπαρίγα έχει προσχωρήσει Στο μέτωπο που λέγεται Λόμπι του Ευρώ Γι' αυτό υιοθέτησε πλήρως τη λογική Σαμαρά τι οίδε τον πούμε, που ε, καλά, είπε, ότι υπάρχει εσύ. μια λόμπι τη Δαχμή που το εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν πρέ, να ακούγαμε πρέ, σαν Πρέπει να σα επαναφέρω στην τάξη. Mm. Διότι αυτή η ιστορική αναδρομή που έκανε έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουν και όσοι δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα, διότι μπορεί να ακούγεται πολύ ωραία στου νεότερου, δηλαδή, όσου <συστά> δεν ξέρουν. Ναι, εντάξει και δυστυχώ όμω το, το λέω έτσι γιατί οι περισσότεροι νεότεροι δεν γνωρίζουν ιστορία. Δεν έχει βοηθήσει ούτε η παιδεία μας, ούτε η οικογένεια έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό σωστό. Έτσι. Άρα εγώ το παίρνω σχεδόν ω δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν είπα, απλά λέμε για την πλειοψηφία τώρα μιλάμε. Άρα λοιπόν αφού είναι ένα περιβάλλον που δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, έκανες πάρα πολύ καλά. Και το εξήγησε όσο πιο απλά και περιεκτικά μπορεί, για να αντιλαμβάνετε και ο άλλο, γιατί ακούγεται πολύ ωραίο ότι θα έρθει μια βοήθεια που θα είναι καλύτερη ε, από του φίλου μα ε, του Αμερικανού, από ε, του φίλου ε, μα του ε, Ρώσου. Ε, δεν μα ε, ενδιαφέρει κάποιο άλλο. Όλοι ναι, οι φιλιτάρια είμαστε. Ε, ναι, γιατί σου λέω, έχουμε δομανοποίησει του Γερμανού και κάποιοι λένε του Ρώσου, κάποιοι λένε του Κινέζου, κάποιοι λένε του Αμερικανού. Εγώ είμαι υπέρ των σκημών. Λοιπόν, ναι. Ε, θα, κάνουμε, <coughs> θα πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θέλω στην επιστροφή, επειδή το ζητάνε, είναι αυτό που ρώτησα πριν τον Νίκο. Ρωτάω και τους δύο βέβαια. Θέλω να δώσουμε, ε, να γίνουμε πιο έτσι ε, αναλυτικοί παραδείγματα. Πώς σου λέει οι Γερμανοί θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία από τους Δήμους. Δηλαδή εμεί σου λέει εδώ τι θα κάνουμε. Το καταλάβουμε. Θα πάνε η Δήμαρχοι και θα δώσουν τα περιουσιακά μας στοιχεία. Και ποια είναι αυτά που θέλουν οι Γερμανοί. Και οι Δήμοι θα μείνουν χωρίς καθόλου περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτά τα, τα ερωτήματα να απαντήσουμε... Mm -hmm. Αμέσω μετά, μας ακούσουμε ένα τραγούδι Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ, μία μέρα πριν το Πολυτεχνείο. Ε, θέλω να πω, να μην το ξεχάσω, ότι την Κυριακή ο Δημήτρη Καζάκη θα είναι στο εργατικό κέντρο Πυρεά. Ο Μυρίδου Σκυλίτση 19 στις 6 το απόγευμα. Έχει ομιλία λοιπόν στο αργατικό κέντρο του Πειραιά στις 11:00 Και στις 11:00 Και στις Σαλαμίνα. Το πρωί. Τις το πρωί στη Στις 11 στη Σαλαμίνα. Λοιπόν το πρωί θα είναι στη Σαλαμίνα, το απόγευμα θα είναι στο αργατικό κέντρο του Πειραιά στις 6 ώρα. Είμαστε στο χώρο του Πειραιά και ότι θα συμμετώσει στη Σαλαμίνα είναι και θα ή του περάματος, δηλαδή ναι, η, απέναντι η, η, απέναντι, η απέναντι όχθη. Η απέναντι όχθη. Όλοι μαζί. Θα Στις 11 το μαζί. πρωί θα είμαστε με την καρδιά μας στην Κούλουρη ναι. για να παίξουμε ένα λίγο <σχελίδι> <λόγο> πείνιο <Φρακτήριο πέμιο. σχελίδι> και ε, το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, θα είμαστε στο αργατικό <σχελίδι> κέντρο του πίρα. Που οφείλουμε να πούμε ότι είναι από τα πιο ηρωικά εργατικά κέντρα που υπάρχουν στην Ροστόλυνα Ελλάδα. Ούτε, Εσύλια, το, ίδια, το, το έχουν υπερασπιστεί εργάτες και ναυτεργάτες κατά κύριο λόγο δίνοντα αίμα σε πολύ δύσκολες εποχές mm -hmm. που βεβαίως τώρα απλά μπορεί να τις, ανα... να τις θυμάσαι και να εκλέσει γιατί τότε υπήρχαν ήρωες σήμερα του ψάχνουμε εντάξει όπως έχεις πει και συμφωνούμε Κάθε εποχή έχει του δικού τη ήρωε και αυτή η εποχή θα δημιουργήσει έτσι. και του δημιουργεί ήδη του ανθρώπου. Και το γεγονό ότι βρισκόμαστε εμεί εδώ και το ότι mm. λέμε αυτά τα πράγματα που λέμε και το ότι παράμε το, το, το γεγονό, το, το κυνηγητό που δεχόμαστε και την προσπάθεια να μα mm. να φημώσουν, να μην εκφραστεί ή να εκφράζεται να σε χαρακτηρίζουν γραφικό ή οτιδήποτε όλα αυτά τα πράγματα και με αντάλλαγμα την εξόντωσή σου την προσωπική. Γιατί ο, ο, καπ, ο καπιταλισμό έχει ένα θαυμάσιο τρόπο να σε ε, προ, ο, το, ως κοινωνικο-οικονομικό σύστημα τα παλιότερα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα είχαν τον εξωοικονομικό τρόπο εξόντωση ως κυρίαρχο ο καπιταλισμός θεμελίωσε ένα νέο τρόπο, τον οικονομικό τρόπο εξόντωση. δηλαδή αν σου στερήσει τα προστοσύνη σε εξόντωνει, δεν έχει ανάγκη να σε, ε, να σε σκοτώσει το, την με εκτέλεση ε, ή με οτιδήποτε είναι η μορφή καταστολής ακριβώς να, να πω κάτι να αναφέρω πριν προχωρήσουμε γιατί θα πάμε σε αυτό που είπαμε ε, επειδή δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σήμερα και αναλύουμε το θέμα με το πως η Γερμανία έχει βάλει στο μάτι του Δήμου τη χώρα mm -hmm. και πως θα πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό θα δώσουμε τώρα κάποια παραδείγματα και ποια ίσως περιουσιακά στοιχεία θέλει. Έτσι να. και τι θα μείνει στους Δήμους. Να πω απλά, επειδή χθε βγάλαμε ε, του φίλου και συναδέλφου από το ΦΛΑΣ που έχουν ξεκινήσει τι εκπομπέ, ότι έτσι για να δώσουμε ένα δείγμα, σήμερα η εργοδοσία έκοψε το τηλέφωνο προκειμένου οι γιατί οι ακροατέ έχουν κατακλείσει και παίρνουν τον ΦΛΑΣ, την ιστορικό ραδιόφωνο, έκοψε το τηλέφωνο προκειμένου οι ακροατέ να μην μπορούν να επικοινωνήσουν ε, με του ανθρώπου του Έτσι λοιπόν να δώσουμε, μια ε, και λέγαμε πριν για τον καπιταλισμό και για το πώ λειτουργεί. Λοιπόν, Νίκο, Δημήτρη, πάμε να, να δώσουμε κάτι. Το πρώτο πράγμα είναι καταρχήν. Να ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι δούμε πώ το κάνουν οι τη δημοτική περιουσία. Για παράδειγμα, ποιο θα πάρει τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι εξαιρετικά επικεντής δραστηριότητα. Mm. Και είναι από τα πρώτα που θέλουν να πάρουν α, στα χέρια τους α, αιθιωτικοποιώντας τα. Α, οι Γερμανοί ή οποιοςδήποτε άλλο και κατά κύριο λόγο Γερμανοί. Ξέρουμε ότι υπάρχουν οι γερμανικές εταιρείες. Mm. Ήδη επιχείρησαν mm. να πάρουν τα σκουπίδια στην Πατρά με το, το κ. Ε, ε, Δημαρά. Έγινε mm. χαμός εκεί, κυριολεκτικά χαμός. Ο ο κύριο Πόμπολα, εντάξει, υπεργολάβο είναι, είναι Θέλω να πω επειδή δραστηριοποιείται για τα σκουπίδια. Ναι, ναι υπεργολάβο, να πάρει μια μερίδα κι αυτό. Εντάξει, να, μην μην το... άλλα είναι τα, τα, τα αυτά μεγάλα αυτά. Ε, έγινε προσπάθεια η γερμανική εταιρεία να πάρει τα σκοπίδια α πούμε, στη Σαντορίνη. Έγινε προσπάθεια, εδώ υπάρχει προσπάθεια να πάρουν δημοτικέ υπηρεσίε και ευρύτερε δημοτικέ υπηρεσίε το Δήμο Αθήνα και το Δήμο Θεσσαλονίκη που είναι πριν από τις εκλογέ, τι τελευταίε εκλογέ των Δήμων, υπήρχε ο Όμιλο Μπέτολοσμαν, ο οποίος είχε έρθει εδώ και συζητούσε με δημάρχους για να πάρει τη διαχείριση την οικονομική διαχείριση των Δήμων, το σύνολό τους, δηλαδή, τη διαχείριση προπολογισμού. Mm -hmm. Λοιπόν, που σημαίνει ότι το ληξιαρχείο θα κοστίζει πλέον. Δηλαδή ακόμη και το ληξιαρχείο που θα παίρνει, α πούμε, στην πράξη θα την πληρώνει. Όλε οι υπηρεσίε του Δήμου θα τη παραπάνω. Δεν θα μου φαίνεται την... δε φαίνε πιθανό αυτό, διότι εδώ κοστίζει το να πάνε να τι μάτι, τώρα το να πάει να θάψει τον άνθρωπο, σου πρέπει να μπορεί ναι, αρα... να κάνει συμβολογική πράξη. Αυτό είναι μια πράξη τώρα... αθληότητα προκειμένου, για... προκειμένου να εξαγοραστεί ένα κλάδο ή συμβολογράφημα. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε και για, την... για μια πράξη εξίσου μεγαλύτερε αθλειότητε, mm. μάλλον μεγαλύτερε αθληότα, ε, τη αρ... τι ε, ε, δημοτικέ υπηρεσίε, το σύνολό του. Βεβαίως όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα με βάση το πολυνομοσχέδιο δίνει απεριόριστο απεριόριστη δικαιοδοσία στους Δήμους και στις Περιφερειές στην επιβολή φόρων. Mm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι άλλη μια ακόμη μορφή ιδιωτικοποίηση, γιατί μέσω των Δήμων και των Περιφερειών είναι εύκολο να περάσουν αυτοί οι φοροί, μάλλον πιο εύκολο να περάσουν οι χέρια. Εκεί την έννοια του δημοσίου συμφέροντος δεν είναι εύκολο να τις προσαρμόσει σε μια οντότητα που την έχει υπονομεύσει, την έχει, την έχει κάνει ισότιμη με ανώνυμη εταιρεία ήδη ο καλλικράτης. Και άρα λοιπόν το να, η διαχείριση των φόρων που δεν είναι πλέον τέλη είναι φόρη. Ναι. Δίνει το δικαίωμα επιβούλησης φόρων εκτός από τα τέλη. Ναι, τα, αυτό είναι άλλη... τα τέλη με βάση την ελληνική νομοθεσία σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω τον Νίκο ξέρει αλύτερα, είναι τα αποδοτικά σε πολύ Έτσι, μεγάλο βαθμό ναι. ή θα έπρεπε να είναι. Η ναι. φόρη όχι ετσι απαραίτητα. Φορή. Έχει συνταγματική απέτηση. Υπάρχει συνταγματική απέτηση στα αποδοτικότητα, αλλά στη, στη βάση του δημοσίου ωφέλου. Ναι. Όχι στη βάση ότι. Ενώ το τέλο. Το πληρώνει, α πούμε, το τέλο καθαρισμού νεκοταφείων, το πληρώνει για πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Α σου καθαρίζουν, άμα δεν σου καθαρίζουν, έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί. Δεν το πληρώνω, ρε φίλε, άμα μου αφήνει, ή ξέρω εγώ, για τα σκουπίδια, τα τέλη. Πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, όσο που βάλουν του φόρου, θα σου τραβήξουν μια φορολογία. Τελείω αυθαίρετη ο Δήμο. Γι' αυτό, άλλο ο κύριο Κούντριξ, ο κύριο Γουρό πρόεδρος τη Ένωση Περιφερει Πε Περιφερειών στις 12 του έστειλε στο Σαμαρά αμέσω μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου μια επιστολή που του λέγε καλά οι περικοπές εμείς δεν θέλουμε έσοδα δεν θέλουμε λέει από τον προπολογισμό να αμειβόμαστε σας χαρίζουμε τον προπολογισμό δώστε μας πλήρη αυτονομία στη διαχείριση των δομών μας yeah. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πρώτο ξεπούλημα, δεύτερον θα σα αλλάξει τα φώτα. Και δεν θα πληρώνει μόνο του φόρου κεντρική κυβέρνηση, θα πληρώνει και του φόρου περιφέρεια και, και Δήμου. Ναι. Και, το Δήμο. και, και το αυτά δηλαδή. όλα είναι προ ιδιωτικοποίηση. Ναι. Διότι πλέον οι περιφέρειες έχουν απευθεία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά τη όργανα και τη Ευρωζώνης συνδέονται και οι χρηματοδοτήσει γίνονται στη βάση τη περιφέρεια. Δεν γίνονται στη βάση του κράτου. Το κράτο δηλαδή με το δικό του προγραμματισμό κάνει επιτελή έργα. Στη βάση τη περιφέρεια γίνεται, διότι είμαστε η Ευρώπη των περιφερειών ήδη από την ίδρυση τη ΕΕ. Από την εποχή του Μάστερτ δηλαδή. Έτσι θα γίνει αυτή η ιστορία. σύντο το γεγονό ότι όταν εξαντληθούν όλα αυτά και βεβαίω αυτά πέσουν στην καταπιώνα του τραπεζικού χρέου, διότι προσέξτε γιατί τα θέλουν αυτά. Δεν τα θέλουν μόνο για μεγάλο κέρδο οι ιδιώτες. Βεβαίως η ενδιάμεση αυτός που τα κερδίζει θα είναι ο ιδιώτης. Ποιος όμως φορέας θα το πάρει στο όνομά του. Θα το πάρει υποτίθεται κρατικός φορέας ή δημοτικός φορέας που θα είναι ο Δήμος ή το κρατήδιο Ρινανία, Βεσφαλία, ξέρω εγώ και όλα αυτά τα πράγματα όπως έχει κάνει την αδερφοποίηση ε, τη ο κ. Στατούλης στην Περιφέρα Πελοποννήσου με τη βεσφαλία, για ποιο λόγο όμως για να εμφανιστεί με το μανδύα ότι δίθεν έχουμε συναδέλφωση ανάμεσα σε θεσμούς ή θεσμικά όργανα οι ιδιότητες λοιπόν θα κερδίζουν τα θεσμικά όργανα της Γερμανίας θα χρησιμοποιούν τις γερμανικές εταιρείες που θα έχουν πάρει στο όνομά τους τα περιουσιακά στοιχεία ή τι δραστηριότητε, θα, θα τα βάζουν ως εγγύηση στι τράπεζε για να παίρνουν δάνεια και εμείς απλά τα πληρώνουμε το αντίτιμο μου επιτρέπεται και γονα... εγώ ναι. ο Φούχτελ είχε πει πριν από είχε γραφτεί στον τύπο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα θησαυρό που μέχρι στιγμής δεν έχει σωστά αξιοποιηθεί και προφανώς θεωρεί ότι πρέπει ο ίδιος να αξιοποιήσει αυτό το θησαυρό και μόνο η, η χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου ορισμού θησαυρός <ΣΣΣ> θέλω ένα αυτό και το δεύτερο θα ήθελα να πω ότι ο υπουργό της Τώρα, στο συνέδριο, αυτό που έγινε και έγιναν και τα επεισόδια, μιλώντα, είπε τα εξή κατά λέξη. Στο μεσοπρόθεσμο, πετύχαμε να περιορίσουμε τι οριζόντιε περικοπέ και να προετοιμάσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την οικονομική αυτονομία των Δήμων. Τέτοια είναι η δημοτική Ενημερότητα, η ενιαία αρχή ένα Δήμο, οι έξυπνε επενδύσει και η φορολογική αποκέντρωση. Ο Δημήτρης ξέρει πολύ από μένα τι σημαίνει φορολογική αποκέντρωση. Η Δήμη το μόνο που είχαν δικαίωμα μέχρι τώρα ήταν να επιβάλλουν τα ανταποδοτικά τέλη και αυτά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και οτιδήποτε άλλο επέβαλαν ακόμα και αν το ονόμαζαν τέλος ή οτιδήποτε άλλο ερχόταν τα δικαστήρια και το απέριπταν αυτά ναι. μόνο ανταποδοτικά τώρα λοιπόν το κράτος το ίδιο δεν θα εμφανίζεται θα εμφανίζεται ο Δήμος, ο Δήμαρχος ο οποίος θα παίρνει και όλοι από το βάρος τη φορολόγησης και την ευθύνη πάνω στον κόσμο Αυτέ οι έξυπνε επενδύσει είναι αυτά το οποίο είπε ο Δημήτρη προηγουμένω για να μην τα επαναλάβω. Έχουμε το προηγούμενο. Και της... έξυπνα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι η έκδοση ομολόγων, ε, παραγόγων, στα ό, στο όνομα όλων αυτών των ιστορία, για να ναι. μπορεί να χρηματοδοτείται, δημοτική επιχείρηση θα περνάει στι τράπεζε. Όπω ουσιαστικά και η κρατική δημόσια περιουσία. Εκεί να το εξή. Η κτιματική εταιρεία του δημοσίου, η οποία ήταν κράτο. Και με την οποία μπορούσε κατά κάποιο τρόπο μπορεί να είχε τι δυσλειτουργίε τη, αλλά με πρόφαση αυτέ τι λειτουργίες και με πρόφαση προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, την ιδιωτικοποίησαν. Δεν μ' ότι την έκαναν ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμη εταιρεία, είχα εταιρεία το φυλακείο στο προ την πραγματικότητα, αμέσω μετά μετέφεραν όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην ΕΤΑΔ, εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου. Και φυσικά αμέσω μετά, σε αυτό το το που είχε δημιουργηθεί μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο Ταϊπέδο. Τα αν διαβάσει κανεί τα άρθρα, της παραγράφου του συγκεκριμένου άρθρου που αναφέρεται στη μεταβίβαση δημόσια περιουσία, σηκώνεται η τρίχα. Ε, αναφέρω ενδεικτικά μόνο ότι απαγορεύεται η καθιονδήποτε τρόπο επαναφορά τη δημόσια περιουσία στο κράτο. Ναι. Και το τρίτο, ότι όλε οι πρόσοδοι, ό,τι πόρο βγαίνει από την μεταβίβαση αυτή, από την περιουσία αυτή που έχει μεταβιβαστεί σε αυτό το ιδιωτικό μόρφωμα. Θα είναι μόνο για την εξυπηρέτηση του χρέου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται κανεί ότι με τον τρόπο αυτόν έχουν όλη τη δημόσια περιουσία μέσα σε ένα ταμείο που μπορούν να το διαχειρίζονται και να το κρατούν οι ίδιοι και οι τράπεζε. Παράλληλα, ετοιμάζουν και αυτό το καινούργιο λογαριασμό για την κινητή πια χρηματική περιουσία του δημοσίου. Αντιλαμβάνεται κανεί ότι το δημόσιο μένει σαν το κέλυφος εκείνο του εντόμου που το έχει ρουφήξει αράχνη. Και νομίζει ότι έχει την εικόνα του εντόμου και στην πραγματικότητα μέσα δεν έχει απολύτω τίποτα. Τώρα. Επίση έχουν ενδιαφερθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, να μείνει μόνο το, τα ρηξιαρχία που και αυτό, όπω είπε πολύ σωστά ο Δημήτη, και αυτά θα είναι πανάκριβα πια. Ε, καθαριότητα, κήποι, μάλιστα έχουν δηλώσει ενδιαφέροντα πολλέ εταιρείε πάνω σε αυτό. Κήποι, αρχαιολογικοί χώροι, ιαματικά ε, λουτρά, ακόμα και οι καταράκτε τη έδρα που πήγε ο φούχτελε πάνω. Και από ό,τι είχα πληροφορηθεί, τον κυνήγησε ο Δημήτη. Δηλαδή, προσπαθούν να μπουν παντού, οπουδήποτε αυτό λοιπόν δείχνει και με τον τρόπο της, των, των σχέσεων δηλαδή και των μεταβιβάσεων, των, των αξιοποίησεων εντός εισαγωγικών. Κυρίως όπως με αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, δηλαδή με το γεγονό ότι οι τράπεζε πια θα βάλουν χέρι στη δημοτική περιουσία, από εκεί πραγματικά δεν μένει τίποτα πια. Το εδώ έχει ενδιαφέρον Α, να εκεί δούμε... Ακεί πρέπει να αντισταθεί οι εργαζόμενοι και ο κόσμος. Αυτό είναι θέμα παλαϊκό, δεν είναι μόνο το εργαζόμενο, έχουμε α, τον παλάκι μόνο συγγραφέα. Είναι απάντηση σε αυτό, γιατί μόλι είδα το μήνυμα. Το κανένα τύπου λέει τα κλαστικά εδώ του κόσμου επαναλούσε. Πριν, πριν α, το δούμε, θα δούμε να πούμε το εξή mm. ότι στι χώρε εκείνε που εφαρμόστηκε αυτό το μοντέλο και με, αυτό, με αποτέλεσμα τα παρτέρια στου Δήμου, ή, mm. ή αν θέλει το παρτέρι ανάμεσα στου δρόμου, πώ το λένε το. Είναι τα πάντα αυτά, όλα ιδιωτικοποιήθηκαν. Με αποτέλεσμα. <στονικό> ε, μειώθηκε το χρέος Όχι Στην πραγματικότητα Το χρέος μειώθηκε το κεντρικό κράτος Και εκτινάχτηκε σωτά <στονικό> ε, Ο πίνακας που έδωσε όλοι Ρεν <στονικό> Που συζητάγαμε <στονικό> τις προάλλες Και θα το δημοσιεύσουμε αύριο <στονικό> στο <χωρί. στονικό> Μεθαύριο στο χωνί <στονικό> Λοιπόν δείτε τις χώρες Σλοβακία, Σλοβενία που εφάρμοσαν Αυτό το πρόγραμμα ιδιωτικοποίηση Που έχουν εκτιναχθεί τα χρέη των ΟΤΑ Τρομακτικά χρέη Και αυτά είναι τα φανερα τα κρυφά έχουν να κάνουν με το τι κοστάει ο κόσμος, με το πώς μεταφέρεται δηλαδή το κόστος δανεισμού και το ίδιο σοδανεισμού στον κοσμάκι, yeah. που χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά του και δουλεύει για μισθού πείνα. ή αμοιβέ πείνας, πείνας στον βαθμό που έχει δουλειά. Αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ, και μάλιστα αυτό το πράγμα το που ασχολούμαι και όχι με το στο το και που δεν το έχει σχολιάσει κανένα η ομιλία του τη Αθανασίας Αθανασία ε, του Σαμαρά <laughs> στη Μάλτα ε, <laughs> λοιπόν <laughs> είναι το εξή ε, κάνει δήλωση ότι είναι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Βεβαίω δεν θα μας παρεξενέψει. Το σύλλογος ήταν τα του άνθρωπο, το συλλογική πολιτική οικογένεια αντιπροσωπεύει δεν ε, είναι κάτι το καινούριο. Ε, εντάξει η προπάπωστο ιδεολογική πολιτική συνεργάτη στο Γερμανών ήταν και μαυραγωρή τη κατοχή δεν μας κάνει εντύπωση αλλά μας λέει ότι θα πάμε σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των, των εθνικών κρατών όπως την ονόμασε ο κύριος Μπαρόζο στις 12 Σεπτεμβρίου του 2012 μας τα ανακοίνωσε και μας τα μας είπε ότι θα αλλάξει συνθήκη για να έχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα αλλάξει συνθήκη λοιπόν, και μέσα ο κύριο Σαμαρά λέει βεβαίω δεν θα καταργήσουμε τα εθνικά κράτη, αλλά τέλο δηλαδή μόνο τι διαμάχες των εθνικού κρατών. αλλά δεν λέει κουβέντα για την εθνική κυριαρχία. Κουβέντα. Ο κύριο Μπαρόζο όμω λέει για την κυριαρχία. Λέει θα έχουμε συμμετοχική εθνική κυριαρχία. <σχεδιά> Μπορεί να μου εξηγήσει, Νίκο, που είναι, <σχεδιά> <σχεδιά> είναι νομικό, τι σημαίνει <σχεδιά> συμμετοχική εθνική κυριαρχία. Θα σήκω, <σχεδιά> <σχεδιά> θα σήκω τα χέρια του ακόμα και ο νέο από του μεγαλύτερου νομικού νομομαθεί, α πούμε. Ο λοιπόν, λοιπόν, είναι τρομερό. Γιατί δηλαδή, α... ο καθένα θα έχει μέρο τη εθνική κυριαρχία στα Λουνού. Δεν. Ναι. τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι. Είναι μια δημοκρατία. Δεν υπάρχει είναι... δημοκρατία καταρχήν. Ε, ε, θα... Η Ομοσπονδία δεν μπορεί να συγκροτηθεί με εθνικά κράτη. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει ποτέ. Ε, στο α, υπάρχει. υπάρχει η Ομοσπονδία, να το πούμε έτσι, προποθέτει την κατάλυση του εθνικού κράτου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είπε τίποτα διαφορετικό πως λεγόταν αυτή αυτή η προσπάθεια τότε στο Μεσοπόλεμο του Χίτλαιρ. Όχι. είπα μα... τίποτα διαφορετικό από αυτό ε, εί, είπα ακριβώς με τη Λεωρώπα η Ένωση της Ευρώπης, Ένωση Ευρώπης. η Ένωση της Ευρώπης έτσι το λέγανε και οι Ναζί. και μάλιστα εγώ έχω παραθέσει και ολόκληρο την ομιλία και άλλα πράγματα από την Πεο Μπάχτερ το, το, το, το δημοσιογραφικό όργανο των Ναζί Κείμενα δηλαδή που μάλιστα στο Ράδιο 9 από το Χαμηκάνη Ειδικό Αυσχερόμα <Καιροί> Τα διάβαζα χωρίς να λέω πηγή Και μου έλεγε ο, ο Κακλαμάνος Μου έλεγε αυτά, αυτά, α δεν μπορεί, αυτά είναι κουβέλης α, Όχι, αυτά είναι τσίπρας, όχι, αυτό είναι παπαρίγα Και είναι όλα από την Πεομπάχτερ Ήταν από την Πεομπάχτερ και ναζιστικά έντυπα της εποχής και μάλιστα μου έχει πιάσει τον Τζίμι Πανούς και μου λέει ρε, γαμώτο μου, τι μου κάνει, ας πούμε, είχε κάνει, α πούμε, και διάβαζε αυτά τα πράγματα. Και ενώ δεν μπορείτε, παιδί μου, αυτά δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Ναι. Κι όμω. Και μάλιστα του είχα αναφέρει και τη συγκεκριμένη ομιλία το 1941 στην κατακτημένη Τσεχοσλοβακία που κάνει ο, ο... ο Γκέμπελ. Όπου του λέει το εξή, ότι εδώ είμαστε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν, μπορεί, δεν έχει νόημα, δηλαδή, η ανάκτηση εθνική κυριαρχία ενό κράτου. Σε 50 χρόνια από τώρα προ το 41. Και yeah. κοιτάει. Σε 50 χρόνια από τώρα λέει θα τα κοιτάμε πίσω αυτά και θα γελάμε σαν τις διαμάχες που υπήρχαν στα κρατήδια της Γερμανίας πριν Εναι. δημιουργηθεί το ΡΑΙΧ. Λοιπόν, το ΡΑΙΧ τι είναι η ομοσπονδία δηλαδή υπό κεντρική διοίκηση. Τώρα στην πραγματικότητα φτιάχνουμε την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που είναι προέκταση της ομοσπονδιακής συγκρότησης του ΡΑΙΧ. Με τα ναζιστικά ναύματα. Λοιπόν, Ακριβώς. πρέπει να σα διακόψω για να πάμε σε δελτίο, αλλά πριν πάμε σε δελτίο, πρέπει... οφείλουμε μια απάντηση, την οποία δεν θα δώσει ούτε εσύ, Δημήτρη, ούτε εσύ, Νίκο. Μα την έχουν δώσει οι εργαζόμενοι από το Δήμο Περιστερείου. Α, Πώ, λοιπόν, μπορούμε να σταματήσουμε όλου αυτού του κυρίω. Βεβαίω. Και, σε... και γι' αυτό έχει Βράβο. μεγάλη σημασία. Έχει να το διαβάσουμε. Λοιπόν, ο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Περιστερείου μα έστειλε, ένα ψήφισμα. Ωραία. Ε, ένα ψήφισμα κάλεσμα. Είναι μικρό, θα το, διαβάσω. Ε, θα το διαβάσω από το εξής σημείο. Εμείς οι εργαζόμενοι στο Δήμο Περιστερίου καλούμε όλους τους δημότες την 5η 23 Νοεμβρίου στις 6.30 στο Κίβε σε ανοιχτό διάλογο προκειμένου να πάρθουν αποφάσεις για ενότητα, αλληλεγγύη και αφύπνιση μαζί με τον ελληνικό λαό και όλη την κοινωνία του Περιστερίου με μοναδικό στόχο την ανατροπή αυτής τη αντιλαϊκής πολιτικής. Στο χέρι μας είναι το χτύπημα που θα δώσουμε με τις κινητοποιήσεις μας, να είναι συντριπτικό και να οδηγήσει αυτό το παράνομο και σάπιο καθεστώ στην τελειωτική κατάρρευσή του. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να τα καταφέρουμε. Οργάνωση, συσπήρωση πέρα από τεχνητούς διαχωρισμούς, πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας και μαζική συμμετοχή σε αυτόν. Έλα να συζητήσουμε, περιστεριώτη σε περιστεριώτη, πώς μπορούμε να οργανώσουμε όλοι μαζί τη γενική πολιτική απεργία για την ανατροπή. Κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν πρέπει να λείψει από αυτή τη μάχη. Λοιπόν. Ελπίζω πράβο, να πράβο, είναι ο, ο πρώτο σύλλογο εργαζομένων Δήμων Παγκοσμίου Πολιτισμού. Ο οποίο μπορεί να μπορεί, έχει αυτό. την δυνατότητα να καταλάβει ότι πιο πολλοί μα φοβούνται παρά ότι πρέπει εμείς να του φοβούνται. Αυτό φοβούν. είναι αλήθεια. Και, και να, Επειδή ήρθε να... πολύ άμεσα η απάντηση. Ε, και εγώ και εντυπωσιακό το γεγονό ότι ένα σωμάτιο μπαίνει μπροστά σε αυτή την ιστορία. Ε, ελπίζω να τον γαλιάσει η Ποεοτά συνολικά. Γιατί φαίνεται ότι με τι κινήσει τη και τον τρόπο που γίνεται τώρα πλέον κινείται σε μια τελείως διαφορετική λογική από ό,τι τα υπόλοιπα συνδικάτα. Ελπίζω να μην προδώσει μόνο. Λοιπόν, <laughs> λοιπόν, εμείς να πούμε ότι η ΕΕ θα, θα έρθει σε επικοινωνία και θα ναι, δει μπορούμε θέμα, βεβαίως, έτσι, Ναι, μπορούμε και να ναι. το... Να μεταδώσουμε και, την, ε, και μέρος της... Και μέρος ε, ταυτής, εσύ, αν θα έρθουν, ναι, ναι. Ας μας θέλουμε, να αφού μας έστειλω σύλλοση εργαζομένου Δήμου Περιστερίου και κάποιοι περισσότερα στοιχεία για να έρθουμε σε επικοινωνία Δεν μαζί. Ναι, ναι. Λοιπόν πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε. Artifem 90,6 για έξω από συστήματα και ρολάβους της παραπληροφορήσης. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή ΑΕ, για λίγο μαζί σας, Μαρτις 2.30, ο Δημήτης Καζάκης, η Γεωργία Μπάστα. Σήμερα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο, ένα φίλο της εκπομπής, έγκριτο νομικό, τον κύριο Νίκο Καραβέλο, είναι μαζί μας. Εξηγούμε κυρίω σήμερα με αφορμή, έχει πολύ μεγάλη σχέση, όσο και σας φαίνεται περίεργο με την αυριανή επέτειο του πολιτευνίου, εξηγούμε ποιο είναι το σχέδιο των Γερμανών φίλων μας που έτσι εκφράζεται στο πρόσωπο του κυρίου Φούκτελ ε, πώς θα πάρουν τους δήμους την περιουσία δηλαδή των δήμων οι, οι Γερμανοί και πώς θα την εκμεταλλευτούν και βέβαια τι σημαίνει αυτό για μας Αυτή κάθε... την έννοια είναι ε, η αυριανή επέτειωση ξεχωριστή Ναι Όπως και να το δεις το πράγμα Είναι ξεχωριστή Πολύ δε περισσότερο ότι σήμερα πλέον το Τα ζητήματα της εθνικής ανοιξαντησίας που έμπαιναν τότε και ήταν κυρίαρχα. Mm -hmm. ε, πραγματικά σήμερα είναι πάνω από όλα. Δηλαδή, yeah. πότε επιλήθηκε η χώρα τόσο πολύ όσο σήμερα. Πότε ξανά. Πότε ξανά. Γι' αυτό έχει και ιδιαίτερη σημασία, λίγο πριν μπει στο στούντιο, αυτό έλεγα, έτσι ξεκίνησα, ότι το αυριανό μας ραντεβού έχει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό και εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι το ανακατέβησα αύριο στην πορεία του Πολυτεχνείου, όσο και αν έχει δισαρεστηθεί από τον τρόπο που έχει χειραγωγηθεί η mm -hmm. περίοδος. Τα τελευταία χρόνια όλη, ναι. Και έχει αμαυρωθεί το πραγματικό τη όνομα από τα διάφορα κομματικά μαγαζάκια. Και όλα αυτά που ξέρω πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι συμμετείχαν και όλε ήταν αγωνιστέ στην εποχή εκείνη. Και, και δυστυχώ και από τα ίδια τα φορτικά κινήματα τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, βεβαίω. Όλο αυτό το, το πράγμα αυτοί. ισχύει, ισχύει, βεβαίω. Ισχύει, αλλά αύριο είναι μια ξεχωριστή μέρα. Mm -hmm. Και πρέπει να τιμήσουμε ή να ενταχτούμε σε εκείνε πραγματικά τι δυνάμει που τιμούν τα λάβαρα και τα συνθήματα τη εξέγερση του Πολυτεχνείου και όχι τα κομματικά μαγαζάκια που θέλουν να αξιοποιήσουν. Για να στρίξουν κομματικέ ηγεσίε και παροχημένε κομματικέ πολιτικέ. Αύριο λοιπόν έχει νόημα να κατέβει στι 3 η ώρα στον Κολοκοτρόνη. Εκεί στον Κολοκοτρόνη. Και η συνάντηση ε, του ΕΠΑΜ. Και όχι και μόνο, και είναι μόνο, είναι και άλλων πλέμε, δημοκρατικών δυνάμεων που θα μπορούν. που τιμούν την ελληνική σημαία, γιατί θυμούνται ακόμη ότι έχει το ελευθερία η θάλασσα επάνω. Όπω το τιμούσαν και οι παλιοί αγωνιστέ, είτε στο Πολυτεχνείο, είτε παλιότεροι. Σε εθνική αντίσταση. Στο τιμούσαν. Ξε... Θυ... Θυμώντουσαν τη σύνδεση και τη σχέση που έχει η επανάσταση του 1921. Η πάλι δηλαδή για την ανεξαρτησία ενό λαού. Λοιπόν, με την πάλι που ήταν ενάντια στον κατακτή, με την πάλι ενάντια στη Χούντα και με την πάλι που διεξάγουμε σήμερα και που οφείλουμε να διεξάγουμε σήμερα. Ενάντια στην τελική λύση που εφαρμόζουν ενάντια στον ελληνικό έθνο και στην Ελλάδα οι Γερμανοί. Κυρίαρχοι και οι βεβαίω. άλλοι που θα απευθεληθούν μετά. Βεβαίω. Ε, μου έκανε εντύπωση χθε και το, το ξεχάσαμε ας πούμε, να το συζητήσουμε αυτή την τη προκλητική δήλωση την υποκριτική μάλλον δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τι δηλώσει Νταβούτογλου ναι. όταν, όταν έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κύριο Μεϊμαράκη να μιλάνε για ελεύθερο Αιγαίο είναι τουλάχιστον γελίο γελίο ναι. για να μην πω τίποτα χειρότερο να βγαίνει και διαμαρτύρεται τυπικά βέβαια έτσι για τα μάτια του κόσμου το Υπουργείο Εξωτερικών απέναντι στον Νταβούτογλο να μιλά για ελεύθερο Αιγαίο. Ελεύθερο Αιγαίο σημαίνει δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τα έχουν παραδώσει όλα και να κάθονται τώρα και να μου λένε. Και εδώ είχε πολύ ενδιαφέρον. Για το συζητάγαμε ας πούμε τι προάλλε και σε μεγάλα... ομιλίε που είχα πάει. Το ελεύθερο Αιγαίο δεν το πιάσε κανένα. Αυτό που είπε τίποτα. Βεχθώς από κάποια σχόλια πολιτικά α πούμε που έκανε κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν μια ευαισθησία για τα ζητήματα αυτά. Κανένα. Και καμιά πολιτικ Εμεί που το σηκώσαμε και όλα αυτά κανένας συμπεριλαμβάνουμε και τη χρήση έργειες οι οποίοι βεβαίως μπορεί να λέει ότι ο, ο καλό Τούρκος είναι ο νεκρός τους και άλλες τέτοιες ανοησίες μια και βεβαίως είναι η αδελφή οργάνωση των κρίζων υλίκων mm -hmm. λοιπόν στα ζητήματα δεν είναι υπέτη κουβέντα γιατί όταν το ζητάει ο Γερμανός επικυρίαρχος και ο Αμερικανός επικυρίαρχος ελεύθερο είναι το Υγέρο τα δίνουμε όλα Όποιο σήμερα δεν θέτει θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέτει θέμα Ευρωζώνη, εγώ αμφισβητώ τον πατριωτισμό του. Και αμφισβητώ το κατά πόσο είναι στοιχειωδό δημοκράτη. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε όλα, είναι ανοιχτά. Αλλά σε ποιο βαθμό είναι πατριώτη και σε ποιο βαθμό είναι δημοκράτη. Και αυτό είναι το στοιχειώδε, το στοιχειώδε πάνω στο οποίο πρέπει να στοιχηθούμε. Γιατί το μεγάλο θέμα, αυτή η μεταβολή που έγινε με το πολυνομοσχέδιο και μετά. Συζήτηση. Δεν ήταν απλά το ζήτημα τη βιωσιμότητα του, του χρέου. Δεν το έχει καταλάβει ο κόσμο. Φοβάμαι ότι θα το καταλάβει και θα το καταλάβει από τη δύσκολη με τον δύσκολο τρόπο. Ποιο είναι. Η, η, η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέου έχει μετατραπεί σε συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού κράτου. Δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό κράτο. Γι' αυτό ο κύριο Σαμαρά, ο, κύριος, ο, ο φερόμενο ω πρωθυπουργό τη χώρα, πήγε εκεί πέρα και λέει εγώ είμαι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Μοσπονδία. Περισσότερη Ευρώπη. Καταλάβει. Δηλαδή, όχι, όχι άλλο κάρβουνο, το φωνάζαμε. Δεν πάει άλλο κάρβουνο. Λοιπόν, θα σκάσει η μηχανή. Λοιπόν, γι' αυτό σήμερα η, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον Πατριώτη και Δημοκρατία από τη και το Δοσίλογο από την άλλη είναι ταυτόσιμη με τη γραμμή που λέει Ευρωπαϊστή από τη μία. Έτσι, ε, υπερασπιστή των ελληνικών δικαίων από την άλλη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και ο Ευρωπαϊστή δεν είναι παρά ο άλλη, η άλλη όψη του ναζισμού. Γιατί ο ναζισμό ήταν ευρωπαϊστική δύναμη. Ο yeah. πρώτο ευρωπαϊστή ήταν ο Μέταλνιχ. Mm -hmm. Για να το πω με τη σύγχρονη έννοια του όρου, όχι με την παραδοσιακή, με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Που θέλησε να πλήξει το εθνικό κράτο το οποίο είχε δημιουργήσει Μέτας η κυβέρνηση. Βεβαίω. Και μάλιστα με όρου οικουμενισμού. Αντι, α, αντιπρότεινε τον ευρωπαϊκό οικουμενισμό και πολιτισμό όπω θεωρούσε ο ίδιο απέναντι στην. Α, α, την, το, τα αιμοδιψή εθνικά κράτη, έτσι έλεγε ο Μέτερνιχ. Ποιο, ένα από του μεγαλύτερου εγκληματίε που πάτησε στο ευρωπαϊκό έδαφο, κατηγορούσε για εθνικά μίση και πάθη του επαναστάτε και του λαού που αγωνίζονταν για τα δικά του εθνικά κράτη. Όπω ακριβώ ο κύριο Σαμαρά σήμερα. Ενώ διδώνει και εξοντώνει μαζικά το λαό του, μιλάει για, για εθνικέ διαμάχες Για την καταλήξη των ελληνικών διαμαχών δεν υπήρξε ποτέ πόλεμος ή καταστροφή τόσο μεγάλη όσο οι πόλεμοι που έγιναν ενάντια στα έθνη στην προσπάθεια να τα καθυποτάξουν και να καθυποτάξουν τους λαούς στο όνομα των αγορών, της στο των μεγάλων υπηρελιστικών αυτοκατοριών και των μεγάλων δομών σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μια μετεξέλιξη της υπηρελιστικής απεικιοκρατίας σε ευρωπαϊκό εταφός. Επίση που συμβαίνει αν μου επιτρέπει ναι, ναι, ναι. ε, μου θυμίζει στο έργο του Πλούταρχου του αρχαίου αυτού ιστορικού στο Επτά Σοφών Συμπόσιο mm -hmm. που έβαλε μέσα να μιλούν με τον τύρανο τότε των Σιρακουσών φανταστικά βεβαίως να μιλούν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι τότε που είπε το εξής, ρώτησε τον Αριστοτέλη τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μην γίνεται τύρανος και το απάντησε ο Αριστοτέλης προέρχεται μέσα από τα πολιτικά ότι εγώ θα σου πω τι κάνει ο τύραννος ο τύραννος κάνει τέσσερα πράγματα. Πρώτον, όποιο διακρίνεται, εξοντώνεται. Το δεύτερο, η εκπαίδευση γίνεται συνδέεται μόνο με τη χρήση, τη χρηστικότητα και όχι με τη μόρφωση. Mm -hmm. Το τρίτο, βάζει τον ένα. Δεν λένε για να δώσω. Το τρίτο, βάζει τον ένα να τρώγεται με τον άλλον. Και το τέταρτο και πιο σημαντικό, φτωχαίνει το λαό, ώστε όπω λέει ο Αριστοτέλης ώστε ασχολούμενο με το βιοπορισμό του να μην μπορέσει ποτέ να βρει τη δύναμη να αποτινάξει την, την τυραννία. Άρα λοιπόν σκέφτομαι ότι σήμερα βασικό στοιχείο του κάθε ανθρώπου ο οποίο σέβεται τον εαυτό του είναι όχι μόνο να υπερασπίζει το ψωμί το δικό του, το οποίο βλέπουμε σε ποια κατάσταση πάει, που πάει η δουλειά, αλλά να υπερασπίζεται κυρίω το ψωμί του άλλου. Υπερασπιζόμενο τον δίπλα σου υπερασπίζει και το δικό του ψωμί. Και βέβαια δεν μπορεί να υπερασπίσει μόνο το ψωμί σου και όχι την εθνική ανεξαρτησία τη χώρα σου και την κυριαρχία βέβαια, λέγοντας αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, έδωσε και την απάντηση γιατί έχουμε τυραννία σήμερα. Βέβαια. είναι και Το ιδιαίτερο αυτό που λέει ο Πλούταρχος το επαναλαμβάνει στις οδηγίες προς τους ο ομοκιανέλη. Δηλαδή είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα, ακριβώ τα τέσσερα βασικά στοιχεία. Και βεβαίω από τότε, πριν από αυτόν ο Γκουίντο που ήταν ο διευθυντή, ο μάνατζερ, ο προεκλογικό μάνατζερ του αδερφού του, <ΣΠΣ> Έτσι, <ΣΠΣ> ο οποίο έλεγε ακριβώ τα ίδια πράγματα και βεβαίω μετά από το Μικαβέλη κυριάρχησε στην λεγόμενη αστική δημοκρατία από την εποχή του Μοντεσκέ. Ο Μοντεσκέ ήταν ο πρώτο που το έβαλε και αυτό ήταν και υπέρμαχο τη Ομοσπονδία. <ΣΠΣ> διότι αφενό δεν ήθελε την μοναρχία, διότι η αστική τάξη έπρεπε να φτιάξει ω συμμετοχική εταιρεία το κράτο, όπω ήταν η ίδια, δεν μπορούσε να ανέχεται το μονάρχη ω απόλυτο κύριο τον πάντων και από την άλλη όμω δεν ήθελε με τίποτα τη δημοκρατία. Γιατί όπω λέει ο Μοντεσκέ, στη δημοκρατία κυριαρχία. ακότητα. Η ακότητα βεβαίω του πλήθου, του ψαρού του λαού. Δεν τον θέλανε με τίποτα. Γι' αυτό και ήθελε την Ομοσπονδία. Βεβαίω η Ομοσπονδία του Μοντεσκέ δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή Ομοσπονδία. Πολύ χειρότερη η Γιατί τότε η Ομοσπονδία του Μοντεσκέ στο πνεύμα των νόμων έλεγε ότι είσαι ελεύθερο να αποχωρήσει. Είσαι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλεις. Να φύγεις από την Ομοσποντία. Εδώ δεν είσαι ελεύθερος. Εδώ σου λένε έτσι και ευτολμήσεις και φύγεις, θα σε ισοπεδώσω. Έτσι, είναι πολύ, η χειρότερη μόρφη εγ, εγκλισμού ενός λαού σε μια υπερκρατική φυλακή που ξεπερνάει σε, ε, στο, στο το πόσο αδίσταχτη και κοινική είναι από τη φυλακή των λαών που ήταν η παλιά Τσαρική Ρωσία. Έτσι δεν είχαν ονομάσει... Οι δημοκράτε Ευρωπαίοι της εποχής του 1840-1850. Και για να επανέλθουμε στα, δικα, στα καθημάς όπως φτωχαίνει το λαό, φτωχαίνει και τους Δήμους. Για να μπορέσει να περάσει το σχέδιο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το οι να μην έχουν λεφτά από τους κεντρικούς αυτοτελεί πόρους. Βεβαίως. Για, δε... για να ξεκινήσει... Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ, το 15% πάει για περικοπή για το 2013. Και μάλλον μηδενισμό για το 14. Άρα θα σου πει μετά: Βρε μόνο σου λεφτά. Κόψε το νεμό. Ναι. Τι θα κάνει, Ιδιώτε. Ή φόρο. Φορολογία. Oh yeah. Τουλάχιστον για τα βασικά σε που θα κρατήσει. Από τα δύο πρέπει να στραφεί. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αυτή η φτωχοποίηση τη τοπική αυτοδιοίκηση mm -hmm. είναι το μέσο, ο στραγγαλισμό δηλαδή, για να μπορέσει να πετύχει αυτό που θες να πετύχει. Νομίζω ότι το αναλύσαμε διεξοδικά και είδαμε γιατί ακολουθείται αυτός ο δρόμος έτσι. και ε, επειδή εδώ και πρέπει να πατήσω με τσικλάνε, μας τσιγκλάνε πολύ εδώ ακροατές με ένα συγκεκριμένο μήνυμα ίσως λόγω της παρουσίας σου, σου λέγεται το νομικό εκεί θέλουν οπωσδήποτε να σχολιάσεις στο θέμα με το Βαξεβάνη Ακούσαν την είδηση Παίζει σήμερα το γεγονό. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την δίκη του, ναι. του συνάδελφου Αθωώθηκε Και σήμερα βλέπουμε ότι η εισαγγελία πρωτοδικών ε, παρεμβαίνει και λέει Πάμε σε νέα δίκη Γιατί έχει κρίνει ναι. ότι η απόφαση αυτή δεν είναι σωστή έτσι. Ναι. Ε, Κοιτάξτε ε, ε, Από τη στιγμή που υπάρχει, υπάρχει Υπήρχε μάλλον η πρόταση του εισαγγελέα Καταδικαστική Τυπικά υπάρχει το δικαίωμα άσκης έφεση εκείνο που εμένα με προβληματίζει είναι το εξής ένα δικαστήριο, ο φυσικός δηλαδή δικαστής του Βαξεβάνη ή του οποιοδήποτε ανθρώπου δικάζεται, ναι. μετά από μια δίκη η οποία αν θυμάμαι καλά κράτησε πάνω από 10 ώρες νομίζω, 12 ναι. ώρες απαργά ναι, ναι, ναι, ναι. το, το, το, το βράδυ όπου έγινε πολυτελής και εξονυχιστική έρευνα όλης της δικογραφίας, το δικαστήριο κατέληξε σε απαλλακτική απόφαση ναι. εκείνο που, που με βάζει σε εισαγγελέα. Ο οποίο ασκεί την έφεση ε, με ποια στοιχεία πλέον, ποια διαφορετικά στοιχεία, βεβαιώς τυπικό το δικαίωμα το έχει ναι. και θα ξανακριθεί πλέον σε δεύτερο βαθμό. Εκείνο που θα ήθελα όμω εγώ να τονίσω το εξή: Δηλαδή, τώρα κρίνω αυτή τη στιγμή την κίνηση του εισαγγελέα, προφανώ επειδή ο ίδιο είχε, επειδή η εισαγγελική αρχή, η οποία λειτουργεί ω ενιαία, δεν είναι εγγελέας, ο εισαγγελέα, ο ΤΑΒΕ ή ο ΤΑΒΕ, mm. είχε την άλλη άποψη είχε τη θέση ότι πρέπει να ξανασυζητηθεί αυτό το πράγμα. Εκείνο όμω που εμένα με προβληματίζει το εξή. Και πιστεύω ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία δεν ξέρω τι θα βγάλει το δεύτερο δικαστήριο, είτε θα καταδικάσει είτε θα. Εκείνο που με προβληματίζει το εξή όμω. Πρώτον, τι είναι τόσο πολύ το ενοχλητικό που πρέπει να ξαναδικαστεί αυτό το πράγμα μετά από τόσο πολυτελή δίκη, η οποία κατέδειξε αθωτική απόφαση. Και δεύτερον, την ίδια ευαισθησία με τον Βαξεβάνη, εγώ προσωπικά ω δικηγόρο, που έχω 31 χρόνια σε αυτή την παλιό δουλειά, θα την ήθελα και σε άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, mm -hmm. είδα ότι στην κίνηση που έγιναν που κάποιου ασφαλείτε οι οποίοι ήταν τώρα στι τελευταίε διαδηλώσει mm -hmm. μέσα από του κάτσαν ε, ζήτησε η προϊσταμένη τη εισαγγελία να γίνει προκαταρτική εξέταση για το γεγονό αυτό. Δεν είδα όμω το ίδιο πράγμα όταν ουσιαστικά καταπατάται κάθε δικαίωμα του λαού από την ίδια την εισαγγελία να διαταχθεί τουλάχιστον μια προκαταρκτική εξέταση. Εδώ mm -hmm. δηλαδή. Υπήρξε και χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα αυτά τα τόσα που θα μπορούσε να πει κανεί. Υπήρξε κλασική περίπτωση εκβίαση και κατά την άποψή μου κακουργηματικού χαρακτήρα γιατί ήταν κατ' εξακολούθηση και σχεδόν κάτι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή κατ' επάγγελμα τη ΔΕΗ με τα χαράτσια. Βγήκε το Συμβούλιο Επικρατεία και είπε ότι θα παράνομο. Εγώ δεν είδα μια προκαταρκτική εξέταση, εξέταση να διαταχθεί για τον πρόεδρο τη ΔΕΗ που έκανε αυτό το πράγμα. το αν μετά το διέκοψε <Σιέχομαι> και τώρα το, το εκτρέψουν αλλιώ. Αλλά για την πράξη αυτή που στοιχειοθετήθηκε, είναι τετελεσμένη, δεν είδα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή για τον Βαξεβάνη αμέσως, μέσα στην προθεσμία πτάσεων όμως, εμπάσχευτη Αλλά για άλλα θέματα, ώστε να πω ότι η εμπάσχευτη πτώση είναι μια ανεξάρτητη αντίληψη. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε στα νομικά εμείς, όταν κάτι γίνεται στον λεγόμενο ύποπτο χρόνο, οφείλω να έχω επιφυλάξει. Αυτή είναι η απάντησή μου. Μάλιστα. Μην τρέφει να δει να εσείς Νομίζω ότι. Ξεκάλυψε. Όχι, εγώ θα, θα, θα έλεγα ας πούμε γιατί δεν ψάχνουμε τον κύριο Παπακισταντίνο και τον κύριο Βενιζέλο, οι οποίοι τα χάσανε. Σωστό, βεβαίω, βεβαίω. ξέρω, αυτοί δεν έχουν ευθύνη τεράστια. Έχουν τόσα πράγματα στο κεφάλι και του Έχουνε... χάσανε και ένα αστικάκι. Ε, εγώ σου λέω μέσα σημαίνει ότι δεν ένα αστικάκι όπως... και δεν το φέρνει. Είναι, και... <laughs> Είναι... Είναι και μικρό, ξέρει <laughs> τώρα... τώρα. Φαντάζω στην πουτίνγκα δίπλα να το βάζει και πόσο εύκολα την τρώει ο άλλο. <laughs> Θέλω να πω ότι εντάξει, έλλειο. Υπουργοί, οι άνθρωποι έχουν τόσο στο μυαλό του. Ναι, το, ναι, εντάξει, το τι είναι αυτή το ξέρουμε όλοι. Το τι πρέπει να κάνουν οι εισαγγελίε δεν ξέρουν. Το σχολιάζουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και με την αυριανή επέτειο έτσι, η ελευθερία του τύπου. Πάντω οφείλουμε <laughs> να <laughs> πούμε <laughs> ότι υπάρχουν άνθρωποι και, το πώς και η δικαιοσύνη. Από το δικών. Οι οποίοι α, τιμούν το επαγγελμά του. Το ξέρουν <laughs> δηλαδή από <laughs> <ο> πρωτοχύριο. <laughs> Βεβαίω, υπάρχουν πραγματικά και δικαστές Σε, σε αυτού του χαλεπού καιρού. κυρίως του πρώτου βαθμού, και είναι και που έλεγα, ε, οι αυτό, Και μάλιστα αυτούς. σε χαλεπού καιρού, και μάλιστα ε, να τονίσω κιόλα το εξή: Ότι κατόπιν ε, εγγράφων τα οποία έρχονται δίθεν νου θετικά έγγραφα, τα οποία στην ουσία όμω είναι και απειλητικά από την ηγεσία επάνω. Ναι. Δηλαδή, σήμερα. Να βγαίνουν α πούμε και να υπάρχουν δικαστής ακόμα που να κρατάνε στο, το, το, το, το, τη, τη γνώμη τους καθαρά είναι πράξει και πρέπει να την αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι απλά, βαλικώς... απλά λέω ότι είναι η επόμενη ηγεσία της, της δικαιοσύνης μετά την απελευθέρωση. Bye. Πραγματικά δηλαδή, φυσική yeah. Και θα έλεγα και αυτή η απεργία που γίνεται τώρα, oh, συγγνώμη γιατί δεν είναι απεργία, γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αστυνομία αποχή. αποχή για κάποια συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι κάτι πρωτοφανέ. Και θα πρέπει κανεί να τιμήσει αυτό το γεγονό σε τέτοιου δύσκολου καιρού. Και θα έλεγα ότι ο δικηγορικό σύλλογο ο δικό μα έπρεπε να είναι ακόμα πιο στενά συνδεδεμένος και να συνδέσει τα ζητήματα και τα δικά μα και των δικαστών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των προβλημάτων της δικαιοσύνης που χρονίζουν. Και δεν το έχουμε κάνει σωστά μέχρι στιγμής. Δεν έχει υπάρχει ο συντονισμός αυτός που χρειάζεται. Λοιπόν, εγώ να πω απλά ότι ε, ήρθε στην ε, αντίληψή μα στο εξής, το είπα πριν στον Δημήτρη και θα το δούμε από Δευτέρα αυτό, ε. το, το σαν θέμα, ε, ότι υπάρχει μια διαταγή, με εισαγωγικά ή χωρί αργικά, όπω το θέλει ο καθένα, προ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και το δικό σα. Πρόκειται να συγκληθεί μια επιτροπή και γι' αυτό σα καλεί όλα τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν έναν εκπρόσωπο σε αυτή την επιτροπή, διότι η Τρόικα ήδη αποφάσισε και ερεύνησε ότι λόγω τη εισφοροδιαφυγή που υπάρχει στη χώρα μα, ένα πρέπει να είναι ο οργανισμό που θα. Μαζεύει όλε τι ασφαλιστικέ ε, εισφορέ. την εποχή τα παίρνει πιο γρήγορα, τα απορροφά. Έχει ε, πει και ποιο είναι αυτό ο οργανισμό. Ποιο. Το ΕΚΑ. Λοιπόν, πρόταση, απόφαση. Καταλαβαίνει τώρα αυτή τι είναι. Λοιπόν, είναι πρόταση, απόφαση τη Τρόικας ναι, η, αλλά, από ότι, ότι ξέρω, το ΕΚΑ να μαζεύει ξέρω... όλε τι ασφαλιστικέ εισφορέ. Ναι, αλλά από ό,τι ξέρω, α πούμε, τα ταμεία, το δικό σα, α πούμε, το μηχανικών και αυτά, δεν είναι κοινωνική ασφάλιση ταμεία. Δηλαδή δεν είναι ομοϊδί. Ομοίδε στα με το ΙΚΑ. Όχι. Και πιστεύω θα υπάρξουν κάποιε στιγμή... λοιπόν, υπάρχουν και ποινικέ ευθύνε σε όσου. Να προβούν σε τέτοιε ενέργειε ή τουλάχιστον να συνενέσουν σε τέτοια πράγματα. Πάντω, πάρθηκε εντολή. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, έχει και, υπάρχει μάλιστα, υπάρχει, και, και, και μάλιστα Α, ναι, στα αγγλικά. Και μάλιστα στα βεβαίω. Είναι ένα ναι. θέμα είναι. που εμεί από Δευτέρα πρόκειται να το βγάλουμε συγκεκριμένα. Αυτό και το βέβαια. Βέβαια. Τώρα, κοιτάξτε, τώρα οι διευθυντή, τώρα τουλάχιστον τα ηγετικά στελέχη διαφόρων θα είναι μάλλον εκ του αγγλοσαξονικού κόσμου, όπω στο, στο, στο τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, νομίζω, Άγγλο. Ε, ναι, γιατί... Άρα πρέπει πλέον σε αυτήν την γλώσσα να Το πανεπιστήμιο θα πάψει να είναι πανεπιστήμιο, ε, θα είναι κέντρο κατάπτηση. Διότι πρέπει να είναι οφειλημιστική η χρήση τη γνώση. Δεν μπορεί να οδηγήσει Και συμμορφωτική πια. Όπως... Γιατί ο μορφωμένος εμήκερο... άνθρωπο είναι πάντα επικίνδυνο γι' αυτό. Όπω λέγαμε πριν για τον Πλούταρχο, α πούμε, που λέγεται για το Διανοησό. Διάνο... Διάν Ακριβώς. Με την έννοια ότι πώ θα διασταθεί ο Τιγανό αν δεν έχει βλάκε από κάτω. Έτσι. Και βοβισμένου και φτωχού. Οι χρήσιμου ηλίθιου όπω λέει ο Ράντ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι οι πόροι είναι αυτό που είπαμε πριν. Όλοι μαζεύονται σε ένα λογαριασμό και ο πιο Και να τα τον Γέρι και μετά λέμε στα αγγλικά ναι. και όλα μια ναι. και το έχουν στο... το στέλνω στα αγγλικά με την επιστολή «τεκτεμάνε εν ραν» Εγώ, και εγώ μάλιστα <laughs> εγώ επειδή αστιέφτηκα εξαιρεσόταν <laughs> Εντάξει, το έμαθα από κάποιο συγκεκριμένο βέβαια άνθρωπο ο οποίο έχει απόλυτη σχέση με αυτά τα ζητήματα και λέω ότι στα αγγλικά όχι στα γερμανικά. Σου ήρθε στη δεύτερη γλώσσα γιατί ξέρω λέω, ότι πρώτα στα γερμανικά. Μου λέω εγώ δεν ξέρω γερμανικά, οπότε σου αυτό μου λένε ότι το στείλανε στα αγγλικά <laughs> <laughs> για να πάρω το μεταφράσιμο. <laughs> Υπομονήμω υποφελούνται είναι Άγγλου <laughs> Σάξονε. Όχι, όχι, το, όχι και οι γερμα, Γερμανοί χρησιμοποιούν <laughs> ω γλώσσα επικοινωνία στα αγγλικά. <laughs> με άπτη στην γερμανική okay. προφορά που σου δημιουργεί okay. μεγάλο, <laughs> <laughs> Λοιπόν, εδώ νομίζω τελειώνουμε για σήμερα. Τελειώνουμε αυτή την εβδομάδα. Να πούμε ότι αύριο έτσι ήλιο θα συνδυθούμε εμεί για όσου από εμά mm -hmm. επιθυμούμε να τιμήσουμε τη δημοκρατία και την πάρη και την εθνική ανεξαρτησία από τη χώρα ναι. ε, στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο αύριο λοιπόν. Ε, ε, στην, στον Κολοκοτρόνη. Στον Κολοκοτρόνη είναι το Στον Άγρο του Κολοκοτρόνη. Mm -hmm. ε, Στι τρει. Να, να συνδέσουμε και το, το παλιό. Έγινε είτε, τελικά σύμβολο του Κολοκοτρόνη από την εποχή των μεγάλων μαζικών κινητοποίησεων των πλατιών έχει γίνει σύμμα καταδεθένει. Mm -hmm. Όποιος ελεύθερος, πατριώτης, δημοκράτης, πολίτης, εκεί βρίσκεται. Είτε για να μιλήσει, όπως ας πούμε ο Νίκο Καλόγερόπουλος είχε κάνει το, ε, την απαγγελία ε, πώς το λένε, αποστασμάτων από το λόγο στην πνίκα του Κολοκοτρώνη προς τους νέου, okay. Είτε ε, για οποιουσδήποτε άλλου λόγους ή οτιδήποτε. Εκεί βρισκόμαστε. Τελικά, ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις ας πούμε, αυτό το πράγμα ότι η έφητη τάση να ψάξεις να βρεις τις ρίζες σου, mm. τις κοινωνικοπολιτικές σου ρίζες, οι ιστορικές σου ρίζες στην ουσία. Είναι μια έμφυση τάση είναι... και είναι απολύτω υγιή. Είναι... Δεν πρέπει να φοβάται κανένα. Να το φοβάται κανένα αυτό. Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω ότι τη... την Κυριακή το πρωί σε τη Σαλαμίνα, 11 η ώρα, το απόϊ είμαστε στο εργατικό κέντρο του Πειραιά στι 6, mm -hmm. να πω, πρέπει να πω και εγώ κάτι δικό μου, ότι στο Λουτράκι την Κυριακή το πρωί, στο πολιτιστικό κέντρο, παρουσιάζουμε το Θαλή. Mm -hmm. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάνει μια αλλαγή σχεδόν γι' αυτό το λέω. Ήταν στο πνευματικό κέντρο, αλλά στο πνευματικό κέντρο έγινε κατάληψη των εργαζομένων. Ah. Έχουν, το έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι, οπότε αλλάξαμε τον χώρο. Είναι την Κυριακή το πρωί στο πολιτιστικό σε κέντρο. Δεν ελπίζω να είναι παντού οι καταλήψει, οπότε yeah, το εντάξει. μόνο που μα απασχολεί είναι που αφού με τι θα φύγει και ο κ. Σαμαρά, ο Φούχτελ και, η <laughs> Βόλη, <laughs> ο, και, ό, και όλοι οι λοιποί. Λοιπόν, ε, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχουμε μια καλή συνάντηση αύριο, το μεσημέρι. Ε, Όποιο θέλει η συζήτηση συνεχίζεται. Φυσικά. Διαζώσει. Νίκο, ευχαριστούμε πέρα. πάρα πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας. Και Για όλα αυτά καλή τα δυνατό. αναλυτικά που, μας, που μοιράζεσαι μαζί μα. Ε, από την εκπομπή ΑΕ μέχρι τη Δευτέρα να είστε όλοι καλά.